Από το μακρύνω ε, το Sweet Side of Mine που ακούτε. Ήταν στο νούμερο, με τους Guns and Roses, βέβαια. Συντονιστήκατε ήδη στου στο αληθινό ραδιόφωνο, στο FM. Δεν το τι ωραία πράγματα. Μπαμις, μπαμις, μπαμι, εδώ δίπλα μου. Κώστας ε... Κουρολιάκος, καλημέρα Γιώργο από το αληθινό ραδιόφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, το, οποίο είναι πάντα. 2 Καλά το πάμε. Τη... Για να δω και τη συνέχεια Τη μεταγκάνση με τα ρόζες Το studio BAPA Με τα πολυβόλα των μήνυμάτων Να είμαστε καλά και καλημέρες πολλές Δεν και... έχει ένα μήνυμα έχει Καλημέρες από έγινα και στους δύο Και καλή μονομαχία Νίκο, σα τώρα από Νικόλαο Έγινα. Την καλημέρα μα λοιπόν στον Νίκο. Και έχει μια ωραία φωτογραφία με καλώδια τη ΔΕΗ. <laughs> ναι. Καλημέρα και στον Φώσσα τον Παοκάρα, αφού είπε για τα μήνυματα να ξεκινήσουμε έτσι με λίγε αγριάδε. Έδωσε να αυξήσει χωρί να αυξήσουν το αφορολόγητο και τα επιδοματικά όρια για το ρεύμα τίποτα. Θα έρθουμε παιδιά αργότερα γιατί έχει υπάρξει πάρα πολύ σφοδρή αντίδραση από του κλάδου που αφορούσαν οι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού και ιδίω μετά την εξειδίκευση του Χατζηδάκη εχθέ την ώρα που εμεί τελειώναμε την εκπομπή ξεκινούσε να τάξει. Βγήκε το βράδυ στον Νίκο, θα ακούσει αρκετά από αυτά. Θα τα Με, πούμε να, όλα. Να, να ξεκινήσουμε όμως από λίγο διαφορετικά. Να πεί τη Φόρτσα δεν το έχω το μήνυμα εγώ εδώ, τώρα. Θα σου εμφανιστεί τώρα την Γιατί έρχεται η πρόταση, σαν και μετά στι προφανικέ σκαφέ. Πρέπει σύστημα. Όχι, okay, ο Φόρτσα ε. δεν θέλει να <laughs> δε μπροστά του. <laughs> <laughs> φότσα ε. Παϊκάρα, έχω γράψει, πρέπει να έχω φέτος να γράφω για τη των mm. μήνες. Πρόσφατα πολύ του εργατικού ρεπορτάζ ο οποίος κατέβηκε και υποψήφιος δεν θυμάμαι τώρα με το Πασόκη με το Σύζε γι' αυτό δεν λέω το όνομά του αλλά το έγραψε γιατί οφείλουμε να το λέμε Λοιπόν, άντε, άντε πρωί πρωί Θέλω να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Γιατί είναι και κάτι κάτι που θα στο... ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, επειδή είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε. Επειδή φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει ένα δύο ροδιαφωνιών, να ξεκινήσουμε στο ότι αν δεν αλλάζουμε, βουλιάζουμε. Και δεν μιλάω ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για το παλιό σύνθημα που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, σε διαφορά το Πασόκη. Και πάει το πράγμα. Αν δεν αλλάζουμε, βουλιάζουμε. Το λέει ο Μάριο Ντράγκη αν δεν τον θυμάστε, πρέπει να τον θυμάστε γιατί είναι ο άνθρωπος που έσωσε υποτίθεται δύο φορές το ευρώ το 12 πότε ήταν με την επιθετική τακτική κάποιων κερδοσκόπων αλλά και με τη μεγάλη κρίση χρέους ο τύπος τα λέει καθαρά και εξάστερα αν δεν γίνουν τεράστιες επενδύσεις μιλάμε για 800 δις το χρόνο αποχαιρέτατε την Ευρώπη που ονειρευόσουν, απονόμιζες ό,τι και τα λοιπά και τα λοιπά για κομπάς ο ο Μάριο Ντράγκη πρώτα απ' όλα έσωσε εμά. Οφείλουμε να τον θυμόμαστε γι' αυτόν για αυτό τον λόγο. Ότι αν δεν έσωνε την. Ε, πιο κοντά είπε, Να φέρω τον Γερανό κοντά ή να πάω εγώ στο Γερανό. <laughs> λοιπόν, ε, αν δεν έκανε την παρέμβαση που έκανε, πρώτα απ' όλα δεν θα ξεπερνούσε ποτέ του εγωισμούς και τι βλακίε των Γερμανών. Οι οποίοι και τώρα, ήδη ο Υπουργό Οικονομικών βγήκε και είπε, Ότι εμεί, αυτό που λέει ο Ντράγκη, είναι ουσιαστικά να βάλουμε εμεί τα λεφτά. Συμφωνή. Η Γερμανία ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει την... το λόγο για τον οποίο έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αλληλεξάρτηση. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Μπάντη μου, μισό λεπτάκι. Γιατί ε, ξέρει, καμιά φορά θεωρούμε ότι εμεί μπορούμε να καταλάβουμε κάτι και οι άλλοι είναι βλάκε και δεν μπορούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Όπω και οι Ολλανδοί δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και πάει λέγοντα. Γουστάρουν να καταλάβουν μόνο αυτό που οι ίδιοι βολεύονται να καταλάβουν. Ή α πούμε, βγαίνει εσύ και λε. Ε, ο Ντράγκη μα έσωσε. Ε, εντάξει τώρα. Τι να πω. Ο, ο Ντράγκη έγραψε τη συνταγή. Και αυτοί που με το Μάρμαρο είμαστε εμεί. Και... Αυτό. Ε, ναι, ναι, εμεί θα το πληρώναμε έτσι κι αλλιώ και θα το πληρώνουμε και ακόμη χειρότερα. Μα, αλήθεια, γιατί δεν δε σώθηκαν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε με το μνημόνιο. Τώρα, μην δηλαδή, Όχι, καλ... δηλαδή. καλά, μην, μην πούμε σε αυτή την κουβέντα, θα χάσουμε χρόνο. Αλλά ευχαρίστω να ορίσει μέρα να το συζητήσουμε. Όχι, δεν θα ορίσω μέρα γιατί αυτή τη λογική ξεκινάμε διαρκώ το 10, στο 15 κτλ. και χάνουμε το 23, χάνουμε 24, θα χάσουμε και το 25. Δεν γίνεται η δουλειά Για να σου πω λοιπόν οι, οι γαλλικές τράπεζες Και οι γερμανικές και όλες οι τράπεζες Που είχαν αγοράσει ελληνικά ομόλογα ε, Θα κάλυπταν τους κινδύνους του Με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους Και σε ένα μεγάλο βαθμό Ο Σαμανάς και ο Βενιζέλος τους φέσωσαν κανονικά Κοντά στα 120 δισεκατομμύρια ε, μ είπες, Φάγανε φέση Μου να πάμε παρακάτω και ξεκίνησε. Λοιπόν, παρακάτω ε, ε, όταν τελειά. τα λε, πρέπει να παίρνει και μια α, ναι, απάντηση. Όχι, μα, yeah, εσύ προσωρινή το... απάντηση. Εσύ για αν το... δεν μεγαλύτερη κουβέντα, εσύ πάμε εσύ το είπε και είπα και εγώ από την πλευρά μου, για να Δράκι, μην ξεχνιόμαστε λοιπόν. το λογαριασμό τη σωτηρία. Το τον πληρώσαμε εμεί. Αυτόν έχουμε διαφωνή. πληρώσει. Όχι Έχουμε δανειστεί την πληρωμή. Είπε ούτω ή άλλω. Έχουμε δανειστεί. Δεν τον πληρώσαμε πέρα των περικοπών, οι οποίε μα ακολουθούν ακόμη και δυστυχώ είναι ακόμη ένα θέμα. Το συζητήσουμε μετά. Τι γλυκέ καλημέρε ακούνε τώρα. Να πω για τον τράγι, λοιπόν. Ο του ανάθεσε η Φόντερ Λάιν να κάνει αυτή τη δουλειά, να φτιάξει μια έκθεση. Την έφτιαξε μέσα στον χρόνο που είχε, ένα έτο. Το παρουσίασαν θες οι δυο μαζί. Η Φόντερ Λάιν έχει πάρει κάποια από αυτά, τα έχει βάλει στο πρόγραμμά τη ω νέα πρόεδρο τη Επιτροπή. Αλλά αυτή η βασική ιδέα που λέει ο Ντράγκη είναι ότι χάνει η Ευρώπη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα έναντι των μεγάλων δύο άλλων πόλων, που είναι βεβαίω η Κίνα οι Πολιτείε. Και οι δύο αυτέ ναι. αυτό που λέει ο Ντράγκη το κάνουν και το κάνουν χονδροειδέστατα. Και επί το πολλαπλών Γιατί? Γιατί ενώ ο καπιταλισμός λειτουργεί Τον ανταγωνισμό Εκεί που τον χρειάζεται και εκεί που τον θέλει Εκεί που δεν τον βολεύει δεν το κάνει Παράδειγμα Θα βγει ο Τραμπ Αν βγει ο Τραμπ το έχει πει Θα κλείσω την Αμερική ακόμη περισσότερο Η Αμερική είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστή Η Κίνα είναι έτσι αλλιώ κλειστή Αλλά Μας. η Κίνα είναι ένα, ένα καθεστώς Με απόδειγότητα και εγώ με την αδεία σου Τελειώνω. Για το, άρα, για το θέμα τις κρίσης, γιατί καλό είναι το γενικό πλαίσιο προστατευτισμός κάτω, και λοιπά. Κάτσε να αυτό το θέμα, του Τουράκη. Άρα κατά τη γνώμη μου αυτό που λέει ο Ντράκη είναι κάτι που συζητιέται 20 χρόνια τώρα. Ο Ντράκη όμως το βάζει ότι, παιδιά, 20 χρόνια που το συζητάμε και δεν το κάνουμε, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Και αυτό κατ' εμέ, έχει τεράστια τεράστια σημασία. Σ' ακούω. Επειδή το θέμα τράγι δεν το επέλεξε μόνο η πρωινή σας συντροφιά εδώ πέρα στο Real FM Το επέλεξαν και σχεδόν όλες οι εφημερίδες Άλλες το πρωτοσέλιδο τους, άλλες με εκτεταμένη αναφορά κτλ. τα λοιπά Γιατί ο άνθρωπος λέει παιδιά γεια σας Επιλέγω να σας πω ένα πραγματάκι που επισημαίνει η εφημερίδα κόντρα που έχει τον ντράγι πρωτοσέλιδο Αναφέρεται στο κόστος παραγωγής Λέει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία σήμερα αναγκάζεται να πληρώνει 158% περισσότερο για ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι τη ΣΥΠΑ και 345% περισσότερο για το φυσικό αέριο. Και κάνει αναφορέ, για να μην διαβάσω και ολόκληρο το κείμενο τη εφημερίδας, να έχετε και ένα λόγο να τον πάρετε, να πω με δύο κουβέντε, ότι κάποια στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και κυρίω η γερμανική, όφιλε την ανταγωνιστικότητά τη στο φυσικό αέριο τη Ρωσία, το οποίο το έπαιρνε πάνθινα. Καλά τα λέω, κύριε Μπαμπή. Η, Ευ η Ευρώπη έχει την ατυχία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο yeah, η Ευρώπη έχει την ατυχία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέσα στην οποία είναι και η Ρωσία να έχει τη Ρωσία με ένα καθεστώς το οποίο δεν συνεργάστηκε τελικώς με τα υπόλοιπα. Έφτιαξε ένα καθεστώς ξεχωριστό Ξένα με τον λέω, Πούτιν. Την ερώτησε, άρα, ότι δεν την άρα, άρα δεν ήταν η ευημερία της γερμανικής οικονομίας και όχι μόνο στηριγμένη στο φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Όλη, όχι ολόκληρη. Εν μέρι, ναι. Εν μέρη, η ενέργεια που έπαιρνε η, η Γερμανία ήταν κατόπιν συμφωνιών που έκαναν με του ε, Ρώσου. Αν το πληρώνει τώρα 350% παραπάνω, δεν είναι λογικό. Γιατί το... η το σημερινή κόστος. κατάσταση είναι διαφορετική. Αλλά και οι Γάλλοι, για παράδειγμα, είχαν αναπτύξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα τεράστιο, ώστε είχαν περίπου 60% τη ενέργειά του πάρα πολύ φτηνό και το δίναν και εκείνοι στη γαλλική βιομηχανία με επιδοτήσει. Εμένα με διαφέρει και τι γίνεται με εμά. Διότι εμείς δεν μπορούμε ταυτόχρονα να περιμένουμε τη σωτηρία μας από την Ευρώπη Σου έλεγα και χθε. ότι είναι στα όρια του προσλητικού να λες Ότι θα πάρω λεφτά από το Ταμείο της Ανάκαμψης Για να κάνω πόσα χιλιάδες χειρουργία είπαμε Ναι, ναι, ήταν το σχόλιο σου πάνω στις εξαγγελίες ναι, έκανε... Δηλαδή τι λέει αυτό ο λέει ο ο ο πρωθυπουργός... ότι, το, ότι το κράτος δεν, μπορεί, Άστε, να το κάνει. Ναι. δεν ε... μπορεί να το κάνει Πρέπει να τα πάρει από εκεί για να γίνουν τα χειρουργία ε, από την άλλη πλευρά σου λέει ο άλλο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί ορίζουν όρου και κανόνε εδώ πέρα λέει για να αλλάξει ας πούμε το ΦΠΑ νομίζω και συνολικέ προ αυτέ. Πρέπει να συμφωνήσει μα μου σου του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, ε, θέλω να πω η επισήμανση που κάνει ο Ντράγκη Κατά τη γνώμη μου, αν με το κάποιο την δέχεται ολόκληρη, την απορρίπτει ολόκληρη, τη δέχεται, ξέρω εγώ ας πούμε, κατά το ίση e, ε, ε, ε, ε, μέρη. Αυτό που λέει είναι ότι αυτό το καράβι με στο οποίο είμαστε βουλιάζει πάει βούρ στο παγκόβουνο. Βούρ στο παγόβουνο και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, δε, δε, για παράδειγμα, δε. ότι οι Κινέζοι μα έχουν πάρει τα σόβρακα στην τεχνολογία μαζί με του Αμερικανού. Μάλιστα, η αμήνου καθημερινή λέει ότι τέσσερι ευρωπαϊκέ εταιρείε είναι μέσα στι μεγαλύτερε 50 του κόσμου σε επίπεδο α πούμε υψηλή τεχνολογία. Άρα έχουμε μείνει πίσω. Ναι, αλλά το λάθο που έκαναν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, κατά τη γνώμη είναι ότι προκειμένου να εκμεταλλευτούν το μηδενικό κόστο που. Πρότεινε η κομμουνιστική Κίνα σε αυτού, σε αυτού δηλαδή που είχαν τι εταιρείε και τα κεφάλαια να επενδύσουν, πήγαν και εξήγαγαν την τεχνολογία. Οι Κινέζοι από μόνοι του δεν θα μπορούσαν να πάνε τόσο γρήγορα. Πήρανε ό,τι καλύτερο είχαν οι Αμερικάνοι, που είχαν πολύ, ό,τι καλύτερο είχαν οι Ευρωπαίοι, που είχαν αρκετό και σε πράγματα πάρα πολύ. Το πήραν και βεβαίω από τη στιγμή το παίρνουν και το δουλεύουν, το μαθαίνουν, το γνωρίζουν. Και επειδή είναι και, και φτιάξαν ξανά την οικονομία του καλά. Επειδή χθε μου γιόρταζε στο Μαο Τζεντούμ, αν δεν υπήρχε ο Ντεξιάο Πινγκ, Έκανα μια αναφορά γιατί είχε Πώς πει ότι μιας... είχε μια σαφή κουβέντα. Πώ το λέγαμε τον άλλον. Τον, τον άλλον. Ότι μια γάτα είναι καλή άμα πιάνει πολύ καλά. Αυτό και... το του Μάου είναι. Ε, του Μαο, αλλά ο άλλο που διαδέχτηκε τον Μαο, πε το να. Που ήταν και το μεγάλο μυαλό. Όχι ο Ντεξιάο Πινγκ, αυτόν καλά το, το, το λέω. Ο το... Πινγκ. Και τώρα είναι ο Σι. Ε, Καλά, α, αυτός το, είναι το, η το μετεσάκωση του γα, Στάλιν. Άσπρο γάτο, μαύρο γάτος. μα γάτος, έχει να πιάνει ποντίκια. Μπράβο, Μπ. αυτό. Μπ. Λοιπόν, και ο Χαρήλα αυτό. Τώρα, για να έρθουμε στα καθημάς ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμεί. Κοίταξα το πρωί τα ομόλογα. Και άμα ακούσει τον Μπάμπι να κοιτάζει τα ομόλογα. Όχι πανάγια. Κάτι, κάτι. Γιατί εγώ κάθε πρωί κοιτάζω ορισμένε αγορέ, κοιτάζω κάποια πράγματα. Και κάθε τόσο προσθέτω και κάτι. Αφαιρώ, προσθέτω, ανάλογα αν mm. πού νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Mm. Ομολογα, τα ομόλογα, τώρα, <laughs> Το βασικό story ναι. που έχει η κυβέρνηση ναι. είναι ότι, παιδιά, πάμε περίφημα στο χρέο. Πώ στηρίζεται αυτό, λέει ο Πατέλης Και σωστά λέει ο άνθρωπο, γιατί τα νούμερα αυτό λένε, ότι μειώνεται η αναλογία του χρέου προ το ΑΕΠ. Δεν μειώνεται το χρέο, αυξάνεται το ΑΕΠ. Οπότε το κλάσμα βγαίνει κάπω έτσι. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει mm, αμφιβολία. Καλό είναι αυτό. Αλλά όταν αυξάνεται το χρέο, αν για παράδειγμα έχει μια στραβή χρονιά, πάλι πολλά λεφτά θα είναι και πάλι στην είναι, είναι Ο αριθμητή είναι ή ο παρανομαστή. Τα λεφτά που χρωστάμε. Τα λεφτά που χρωστάμε είναι ο πάνω. Ο αριθμητή. Παρονομαστή είναι τα λεφτά που υποτίθεται ότι έχουμε. Άμα λοιπόν ο αριθμητής τα λεφτά που χρωστάμε διαρκώ αυξάνονται, μια στραβή χρονιά είναι και έφυγε. Ακριβώ. Μια χρονιά και την είδαμε την χρονιά σου πω, αυτή. πω λοιπόν και εγώ που δεν είμαι ειδικό στα οικονομικά, ούτε και θέλω να γίνω, ούτε και να τον παρατηρήσω. Αν δεν γίνει ειδικό, θα ότι, το θεωρήσω προσωπική αποτυχία. Ότι επειδή διάβασα λίγο αυτή την, <ΣΛΗ> ε, την ε, αναβάθμιση που είχαμε. Καλά το λέω. Τι εσύ, α... αν α... α... αρχίσει να λες εσύ αυτά που ετοιμάζομαι να Κάτσε, πω, εγώ κατσε. δεν πάει, δεν. Τινόμα. Το χαλάσαμε το μαγαζί. Δηλαδή, θα αφήσω εγώ το γήπεδο σκέτο και εσύ θα κάνει τίπλε και θα γυρίσει τα τσαλιμάνια. Ωραία, δεν παίζει το σενάριο σενά. Κώστα, παρακολουθείς έτσι. Ναι, παρακολουθείς. όχι, Κώστα, παρακολουθεί. Κώστα, το... παρακολουθείς διότι. Το αγόρι εδώ πέρα έχει μάθει να κάνει homework. Δεν είμαι ότι και ότι. <laughs> <laughs> Διάβαζα λοιπόν ότι επε... επισήμανε η αναβαθμισμένη έκθεση. Ότι η Ελλάδα έχει όλο και περισσότερες εισαγωγέ και όλο και λιγότερες εξαγωγέ. Ε, Όχι, το λέω γιατί εμφανίζονται κάτι στατιστικό λάγνοι, ας πούμε, και μας πουλάνε φούμαρα. Χρωστάμε περισσότερα, έχουμε ένα ΕΠ το οποίο φουσκώνει κατά περίπτωση, α πούμε, επειδή πουλάμε τα σπίτια μας και αύριο μεθαύριο τρέφαμε τα μαλλιά μα. Να μην πω τίποτα άλλο. Ε, λοιπόν, άρα Όχι, από πούμε. τη στιγμή λοιπόν που... Ε, καλά λέει ο Πατέλης ότι μειώνεται αυτή η αναλογία. Το χρέο έχει παραμείνει λίγο πολύ σταθερό. Δεν είναι όμω εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εγώ πληρώνω αυτή τη στιγμή για να αγοράσω καινούριο χρέο. Δύο μονάδε, μία μονάδα παραπάνω από τη Γερμανία. Μία μονάδα, μία και κάτι. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή 1% τα τρία που δίνω εγώ τρία και κάτι. Η Γερμανία δίνει δύο και κάτι. Άρα το πρόβλημα παραμένει. Η επενδυτική βαθμίδα που πήραμε είναι πόσο πιο κάτω είναι από το 2010. Μι Μιλά για 2010. Ναι, αλλά ο Μιτσοτάκη, όπω είδε, το ξόρκεισε. Το για έχουμε δε... αυτό που ο Μιτσοτάκη λέει για το 2010. Βεβαίως, το έχουμε, ο Γιώργο. Βεβαίω και το έχουμε. Και το έχεις. Λοιπόν, τώρα να... μια που ήρθε η κουβέντα, βάλτε το. Μας διότι, μας διότι να το βρω, κατά πέρας. τη γνώμη μου, ήταν, ήταν μια στιγμή ειλικρίνεια βαθιά του Μιτσοτάκη το τι φοβάται και τι δεν θέλει να του ξανασυμβεί. Το έχουμε. Κάθα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να το βρω γιατί. Καλά, παιδί μου, Εδώ μια δελείωτη λίστα με Είναι το, βρω, είναι μετά, το 14 Για πάμε, Ρεκώστα, με το 14 για να. Mm -hmm. Το ξορκίζει το 10 μου η Η Ελλάδα του 2010 είναι μια Ελλάδα η οποία πρακτικά χρεοκόπησε. Το 2010, ζούσαμε ξεκάθαρα πάνω από τι δυνατότητέ μα. Ποτέ δεν πρόκειται να γυρίσουμε σε μια πραγματικότητα μεγάλων ελλημάτων και ενό επίπεδου ζωή το οποίο ουσιαστικά. Είναι πλασματικό η Ελλάδα, την οποία οραματίζομαι. Είναι μια Ελλάδα οποία θα πατάει πάνω σε στέρεες βάσεις. Άρα η Ελλάδα του 2027 δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2010. Τώρα, ε, είναι το δικό μου το φτωχό, το πονηρό μυαλό που το σκέφτεται Προφανώς. ή τα χώνει στην αδημοκρατία του Καραμαλή. Πάντως, εγώ δεν τον έχω ξανακούσει να είναι τόσο τραχής με το 2010. Έχει πει με διάφορους ευγενικούς τρόπους ότι... Δεν ήταν αυτό το καλύτερο γιατί είχαμε δανειστεί πολλά, έχει πει διάφορα. Αλλά ότι εγώ δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό που έκανε ο κόστο καρμάλι. Βερείται το είχα ξανακούσει. Okay, άρα, ακούσαμε το ίδιο. Γιατί... Διαγράφοντι δύο ερώτημα. Τα <laughs> ακούσαμε το ίδιο. <laughs> <laughs> δεν Είναι <εννοώ> ότι <laughs> κατάλληλο <κατάρακουσαμε laughs> διαφορετικό, αφού αυτό λέει ο άντρα. Οκ, okay, έγινε να το κρατητήσουμε και όπω είναι. Να στέγεται έξω γλιστράει. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι για αυτό το πακέτο, α πούμε, που λέει δεν θα γίνουμε όπω ήμασταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλά σε όλα τα άλλα που ακούσαμε και θα τα ακούσουν και εσεί κάποια από αυτά, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Δεν έχει το ταμείο, δεν μπορούμε, το νατάλλει κτλ. Οδήγησε και τον κόσμο που άκουσε εχθέ και την ανάλυση των όποιων μέτρων να βγει στα κάγκια αλλά και στα κεραμίδια. Και θέλω να πω έναι. ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με πιθανά συνήθει υπόπτου που θα αντιδρούσαν ούτω ή άλλω κτλ. Είναι γι' αυτό που λέει τα φίλια πειρά. Έτσι. Δηλαδή όταν έχουν βγει ένστολοι και πυροβολάν τη Νέα Δημοκρατία, για αυτά που του δίνει, αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα νομίζω ότι δεν μπορεί τσουλάει. Αν τι άλλο, ε. δεν μπορεί τσουλάει. Πόσα τα βγάλανε 44 λεπτά. 44. <laughs> Νομίζω ότι. Εγώ το είπα και χθες, Ότι αν ήταν να δώσει κάτι έπρεπε να διπλασιάσει αυτό το ποσό. Ναι, και αν έτσι. είναι μεγάλο. Γιατί είναι μεγάλο, δεν είναι λίγο. Είναι 20 κάτι, 20 κάτι εκατομμύρια. Ε, όταν τα αθροίζει αυτά τα μικρά, είναι μεγάλο. Αλλά αυτό κάτι λέει για το πόσου αστυνομικού έχει. Mm. Έχουμε ένα τεράστιο σώμα αστυνομικών. Κάτι λέει Κατά αναλυγία, για το πόσου. Για την ασφάλεια που χρειάζεται. Μετά... Για το πόσου αστυνομικού χρειάζεται να του έχει σε υπερορίε. Έτσι σε υπερορίες mm. για να καλυφθεί Όπως καλύπτεται η δημόσια τάξη Άρα στην πραγματικότητα Επειδή χρειαζόμαστε περισσότερη δημόσια τάξη Άρα χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς Από πότε δεν είναι αυτό το ότι χρειαζόμαστε περισσότεροι Περισσότερους αστυνομικούς γιατί έτσι γιατί είναι το σύστημα στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Ε, έτσι, έτσι είναι το σύστημα. Ωραίο αυτό, έτσι είναι το σύστημα έτσι, έτσι είναι το σύστημα. Εγώ άλλα θυμάμαι, Ρεμπάμπινα, λέτε. Τι, τι, άλλα άλλα θυμάμαι, θυμάμαι, ε, τι άλλα θυμάμαι και άλλα τέτοια. Για παράδειγμα, ε, αφού ακόμη ότι... τώρα. Ρε, Σι Τώρα αποφάσισε ο Μητσοτάκη να πει ο ίδιο, γιατί μέχρι τώρα δεν λέει τίποτα. Ένα διαγωνισμό που ακυρώθηκε το μάθημα από το Ξοχόιδη. Να πει ότι θα μπουν οι κάμερε. Βεβαίω, θα μπουν κάμερε. Το πει και αυτό Θεσσαλονίκη. Οι κάμερε δεν είναι προσλήψει. Ακριβώς Όχι, Και γιατί... δεν παίρνουν και επίδομα και, τα... Επειδή... και δεν διαμαρτύρονται Επειδή και ο... <laughs> έχω και τον Γιάννη Είναι ο πρώτος ίσως και ο μόνος που λέει Μη στριμώσατε τον κύριο Χουδαλάκη δεν το έχει συνηθίσει <laughs> Να σου θυμίσω <laughs> Είναι είμαι και λίγο δύσκολος Αλλά θέλω να σου το πω έτσι όπω <laughs> είναι <laughs> Ότι όταν κάποιο είναι εναντίον του, της αύξηση, Ας πούμε των ε, δημοσίων υπαλλήλων Το να πάρει ακόμα περισσότερους αστυνομικού Και πάει λέγοντα το πράγμα και λέει ότι θα υιοθετήσουμε νέε τεχνολογίε. Κάμερε, α πούμε τώρα δεν θεωρούνται πια νέα τεχνολογία. Αλλά άμα τι αγοράσει πέντε φορέ και δεν δουλέψανε ποτέ. ή αν κάνει ένα σχέδιο ότι θα φτιάξει μια αστυνομία για τα πανεπιστήμια και μένει στα χαρτιά και δεν ενεργοποιείται ποτέ. δεν είναι μόνο ζήτημα να έχει τον κόσμο, είναι και να ξέρει τι δεν τον κάνει. Και μεταξύ μα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε κάποια Συμφωνώ θέματα τουλάχιστον απολύτως. για να μην είμαι απαξιδωτικό. Συμφωνώ απολύτω ότι αν δεν έχει καλό σύστημα, σωστό σύστημα. Τι? Ε, κοιτά όχι, ρε, κοιτάω την κίνηση έξω γιατί σήμερα έχουμε ταξί. Κανονικά Έτσι. έχουμε ε, ταξί, έχουμε ναι. σχολικά. Και βεβαίω να πω και κάτι για του φίλου ταξιτζίδε. Και με μεγάλη χαρά κιόλα γιατί 20 τυχερά ταξί έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δωρεάν επιταγέ των 50 ευρώ για καύσιμα από τα βρατήρια Ατζίαν. Εσεί το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Σαμαλία Κάτζου και του Ιωσήφ Καλαμαράκι, τα παιδιά μου. Καθημερινά, 3x5 το απόγευμα, σε μια εκπομπή που κάνουν και σκίζε για να το πούμε για την αλήθεια. Και μπορείτε να είστε ένα από του τυχερού οδηγού τάξη. Αυτά με την υποστήριξη τη Ετζία Νόιλ, το μεσημερακι παιδια παιδεία 3x5. Ε, Τζότζεφ Αμαλία, μαρία Τζότζεφ. Πρόσεξε, ότι. στον ήλιο του μεσημεριού. Η βενζίνη ε, τη βρίσκεστε εδώ και με ένα 7 μπροστά. Δεν ένα δεν 8 βρει. κατέβηκε. Δεν την έχω βρει με ένα 7 ακόμα, αλλά Εγώ τότε... την έχω δει σε διαφορετικά όχι τη ίδια μάρκα. Ναι. Τη ίδια εταιρεία. Και αργήσαν να το κατεβάσουν διότι το Brent και το άλλα όλα έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν εδώ και κανένα μήνα. Αλλά τώρα τα είδα και στα, στα πρατήρια. Ε, πήγε ένα 8 και τώρα είδα και με ένα 7 μπροστά. Να παρακαλέσω στο Δ. Παπαγίδε για αυτό το θέμα. Από μόλι είπε ο Μπάμπη, εγώ ξέρετε έχω μία συνήθεια η οποία είναι ανεβαίνοντα τη λεωφόρο από το ύψο του υγεία περίπου μέχρι το ρεάλ. Είναι 4-5 πρατήρια αριστερά-δεξιά. δύο στα τρία είναι εδώ δίπλα μα. Έτσι κοστί. Εγώ Σκουρολιάκος απέναντι ο κόστα Κώστα Λοιπόν, οι τιμέ εδώ παιδιά είναι κλασικά ίδιες, δηλαδή λες και έχουν συμφωνήσει Μεταξύ ειναι ένα, είναι ένα, ένα, ένα λεπτό διαφορά έχουν συνήθως Είναι ένα 8-18, ένας είναι <laughs> 8-19 Ο άλλος <laughs> Λοιπόν, άμα έχετε άλλη άποψη ή τέλος πάντων Τι βρίσκετε τη βενζίνη στον έφτα, Μια χαρά, κόστα αυτό ήτανε Οκ, okay, φίλε, με... Επίτρεψέ μου να την κάνω κατευθείαν για τον επιτραπέζιο ψυχιαφή. Έχει τη γνώση ο μου με τον τράκι και τα 800 δι και τα φυσικά αέρια. Έχω πολύ ανάγκη για λίγο δροσερό νερό. Με τον επιτραπέζιο ψυχιαφή μπορώ να το έχω και στο τη θερμοκρασία περιβάλλοντο και ζεστό και κρύο. Είναι και όμορφο, designato, με... με οθόνη αφή. Φοβέρος. Συν αυτό που πάντα λέω και επιμένω ότι γλιτώνεις και τα πλαστικά, τα μπουκάλια και τα λοιπά και τα λοιπά, έχεις κονεράκι στη θερμοκρασία που γουστάρεις. Περισσότερα όποιος θέλει να μαθει 811 11 801-11-34-34-34 και για να δείτε ότι εγώ δεν είμαι μιζερό, θα κεράσω και ένα νερό του Εδώ στο Αλήθινο Ραδιόφωνο στο Real FM 97.8 από το Μακρίνο 1966 Οι κούκλες της Απριεμς η Νταϊάννα Ροσ και τα λοιπά και τα λοιπά Στο ε, νούμερο 1 ε, Εδώ πάνω βγήκε ήλιος Χλωμός πλην ήλιος. δεν βρέχει πλέον ε, Χλωμός δηλαδή πως το 100% Πώ, αφού η νεφάκι μπροστά του. Αλλού είπαμε να πάμε, αλλά στο θέλει. <laughs> Όχι τίποτα. Άρα, παιδιά, να... προσοχή, ειδικά οι δικυκλιστέ, προσοχή. Γιατί είναι, τώρα έχει απόλυτη σκόνη, έχει αυτά. Δε... Προσυπογράφω, Λίγο, υπο... λίγο νερό. Ε, τι... Οι πρώτε βροχέ που ξεπλένουν τον νερό. Το, το χειρότερο πράγμα. Σαμπονάδα κανονικά δεν είναι δηλαδή. Το είναι, χειρότερο πράγμα. πράγμα γιατί με πέρασε ένα μοτοσυκλετιστή ανάμεσα, έκανε τέτοια. Να το κάνω και λίγο πιο λύσα τώρα. Μην πατάτε που σε διαγράμμιση, σε βαμένο κάτω. Ποτέ. Δεν μου λε, αυτοί, αυτοί, αυτοί που πληρώνονται για να βάλουν τι διαγραμμίσει που σβήνουν, όταν στρίψουν από τη γωνία, έχουν σβήσει. Έκαλα. Ε, δεν λοιπόν. μου λε. Τι υλικά Ένα χρησιμοποιούν οι κερατάδε. Δεν μου λένε ειδική μπογιά. Τι υλικά χρησιμοποιούν. Ένα τσιμεντόχρωμα νομίζω ότι είναι, αλλά δεν θέλω τώρα να κάνω και τον έξυπνο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η διαγράμμιση, νομίζω ότι όποιο έχει οδηγήσει η μοτοσυκλέτα το καταλαβαίνει μέσα αυτό το που Η διαγράμμιση έχει άλλη πρόσφυση από την ασφαλτο. Ναι, γιατί παντού, σε όλη την Ευρώπη, βρέχει περισσότερο από εμά. Γιατί εκεί οι διαγραμμίσει δεν γλιστάνε. Τι να σου πω, Ρεμπάμπιτσα. Ελά δεν με παρατάστατε. Δηλαδή, τώρα. Τώρα, Θε να σου απαντήσω ότι, <laughs> ότι δεν μα νοιάζει. Δεν μα νοιάζει για να πέσουμε. <laughs> κασελάκι. Πού είναι ο Κασελάκι. Θε Κασελάκι τώρα. Είναι ο... Κοίτα, εχθέ που προσπάθησα έτσι να έχω μία ενημέρωση, αλλά δεν τα πολύ κατάφερα. Εννοώ ότι αποχωρούσαν ο ένα μετά τον άλλο οι στενή συνεργάτε του από τον 7ο όροφο τη Κουμουντούρου. Και οι άνθρωποι τώρα καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται και λίγο σε μια εκκρεμότητα και υπάρχει απόλυτη κατανόηση. Μιλάω και για επαγγελματίε, για το γραφείο τύπου κτλ. Και καλή το τύχη τώρα να βρουν και γρήγορα την επόμενη δουλειά του οι άνθρωποι. Αυτοί έφευγαν και έτσι δεν υπήρχε ένας συνομιλητή, να το πω απλά, που ήξερε να σου πει ο Κασελάκη θα κάνει αυτό, ετούτο εκείνο ή άλλο. Αυτό που μεταφέρονταν, και στο λέω γιατί αυτό είναι το μόνο του ρεπορτάζ που μπορώ να πω, είναι ότι. Ήταν μάλλον κλεισμένο στο σπίτι. Λέει ότι η Φάρλι δεν έβγαλε βόλτα. Για να του... την πέσουν οι δημοσιογράφοι. Για θα κάνει, πρόεδρα και τι θα κάνει, Στέφανε. Ε, αν ε... βγήκε η Φάρλι, δεν μπορεί να μην βγήκε. Ε, να Με κάποιο βάλεις. τρόπο πρέπει να βγήκε. Κοίτα τώρα να δει. Εγώ προσπαθώ να του εξηγήσω και αυτό τώρα θα μου πει η, η βόλτα του σκύλου υπεράνω. Ε, δεν βγήκε. Λέμε ο ίδιο από δεν βγήκε ε, ναι. Να σου πω την αλήθεια: υπάρχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για το αν φροντίζει για την ευζοία του. Ε, του σκύλου που έχει. Ο ίδιο πάντως από ό,τι φαίνεται δεν βγήκε. Ούτε ο Τάιλερ δεν βγήκε. Δεν το ξέρετε πάντω. Ειλικρινά. Καλά. Το ξέρω. Άμα σου πω ότι. Δηλαδή, και άμα μπορεί, σου, μπορεί, μπορεί 50... και να μην ήταν οι κάμερε όπω πρέπει. Τρέχαμε... οι Τώρα Κάτσε, δεν έχω απάντηση. Οι κάμερε τρέχανε εξωπίσω του όπω θυμάσαι και όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και όταν εξελέγει Φάγαμε τόσο κασελάκι στη μάπα να λέει τι ανοησίε του. Να λέει τον φιλαφτισμό του, να τον στρώνει παντού και να τον περνάει μέσα από τι λαϊκέ αγορέ και να νομίζει. Ψήφισα. Και... Συνεχώς... Τα, τα, τα φράθε. Καλά, εντάξει. Να... Τι θέλετε εσεί, Ραγκούση. Τα λέει καλύτερα από μένα ο Ραγκούση. Ο Ραγκούση έχει τέτοιο βγαλύτε. μίσος για όλου, που τώρα βεβαίω έχει με το κασελάκι. Τα λέει καλύτερα από μένα. Μπορείτε, παρακαλώ, να βάλετε λίγο Ραγκούση. Δεν μπήκαν κουκούλε στα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή με την μυστική ψηφοφορία. Βγήκε το φήμοτρο από τη συνείδησή του με τη μυστική ψηφοφορία. Πέρσι το καλοκαίρι εξελέγει γιατί έκρυψε τον πραγματικό του εαυτό και γιατί αγκάλιασε δήθεν τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκε ως δήθεν υπερασπιστής του απέναντι στους δήθεν τότε υπονομευτές. Και αν τώρα πάμε στην κάλπη από τους 75.000 ψήφους που πήρε υπέρ του κ. Κασελάκη τώρα δεν θα έχει ούτε τις μισές. Εντάξει, έστωσε στάνια. Θα, θα σου πω τι σκέφτομαι για τον ναι, κ. Παρα... Παρα... Παρα... λογαριασμού. Θα ανοίξουμε όλοι του λογαριασμού σε αυτό το Βεβαίως, δι, Τα τευτέρια δεν κλείνουν ποτέ. Ο Παναγία μου. Ρε, σύ, να σου πω <laughs> κάτι. Βάλε, βάλε, υπάρχει άλλη άποψη μέσα κοίτα, εκεί. Όμως. Κοίτα, κοίτα. Σε Καταρχήν, να μείνουμε λίγο στην ουσία Αυτό που είπε. Είπε ότι ο Κασελάκη πήρε τι ψήφου και λόγω του Τσίπρα. Αν δεν έγινε αντιληπτό, να το κάνω φραγκοδίφραγκα. Υπήρχε τότε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ ότι η δική του. Δηλαδή η λοχαγοί του, οι αξιόγλου, ο Τζανακόπουλο ε, κτλ. Τον υπονόμευσαν τον Τζίπρα. Το θυμάσαι. Γιατί και εμφανή... δεν τον υπονόμευαν. Δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω ότι περιραίουσα ατμόσφαιρα υπήρχε. Πώ είχε... είναι εδώ να μην τον γνωρίζει εσύ, Ρε Γιώργο, και να τον γνωρίζω εγώ. Από... Μπαμπι, μου να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι κάνω. Και τη Νέα Δημοκρατία και το τον Πασόκη. Ναι, εσύ, αυτά είσαι ένα πολιτικό παρατηρητή. Εγώ αυτά που γνωρίζω, λέω. Δεν μπορώ να αναφέρομαι σε αυτά που δεν γνωρίζω. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, για παράδειγμα. Δηλαδή από τη συμπεριφορά συ... τη Αχτσιόγλου δεν έβγαλε συμπέρασμα για το ποιε ήταν οι σχέσει με τον Τσίπρα. Η Αξιόγλου δεν σκέφτηκε ποτέ, δεν τη πέρασε από το μυαλό ότι τον φύτευσε το κασελάκι ο Τσίπρα. Και έρχεται ο Ραγκού τώρα και μου λέει ότι τον αγκάλιασε ο Τσίπρα και τον πρόδωσε ο κασελάκι στον Τσίπρα. Θέλεις ότι να... σκοτώθηκαν, έχουν σκοτωθεί εδώ και το Μισόλεπτο. έχουμε πει. Μισό, μισό, μισό, μισό. Αλλά ποιο να... τον έβαλε τον κασελάκι μπροστά. Μισό λεπτό. Επειδή η αρχή τη απλά την υπενθυμίζω. Με ρωτά για τα facts ή με για την γνώμη. Αν με ρωτά για τα γεγονότα, τα γεγονότα είναι ότι εγώ δεν έχω δει, α πούμε, για παράδειγμα, τα SMS τα οποία άκουγα ότι υπήρχαν και ανταλλάσσονταν μεταξύ Τσίπρα και λοιπόν. Δεν τα έχω δει. Και μου τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο τη Εκκρατία ή όχι. Ωραία, Γορίνα, μου ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μην κάνει τι 40 ερωτήσει και να μείνουν οι 39 τρι... αναπάντητε. Λέω, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι δικοί του τον είχαν υπονομεύσει τον Τσίπρα. Αυτό λέει ο Ραγκούση. Όσοι ήταν με τον Τσίπρα είχαν απογοητευτεί, είδαν τον Κασελάκη σαν έναν άνθρωπο που θα διαδέχονταν τον Αλέξη τους και ο Αλέξης τους θα γινόταν ο στεφανό τους. Τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, ο ίδιος ο Κασελάκης και περί τον Κασελάκη, λέγανε ότι ο να υπονομεύει τον Κασελάκη. Και όλα αυτά είναι, το ξαναλέω σε ένα επίπεδο. Να, πε... να σε ναι, Ναι, είναι, λέει σε ένα επίπεδο περιραίωση ατμόσφαιρα. σε Εγώ στο μεταξύ, πόσο ρεπορτάζ μπορώ να κάνω μετά από τόσα χρόνια και τέλο πάντων επειδή ξέρουν και οι άνθρωποι <laughs> ότι αν μου πούνε, Γιώργο, αυτό είναι, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο, ξέρω ότι θα το σοβαστώ. Yeah. Δεν ξέρω κανέναν, ειλικρινά το λέω, ούτε του πιο κοντινού του Τσίπρα, να επιβεβαιώνουν στο παραμικρό αυτά που ακούγονται. Κάθε άλλο. ξέρει οπωσδήποτε ότι η κοντινή του Τσίπρα εδώ και αρκετό καιροπλέον δηλαδή και αρκετέ εβδομάδε, είχαν βγάλει γραμμή, τη γραμμή τον τελειώνουμε. Εσύ και το ότι... ξέρει, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, ε, εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που έμπαινα σε μια λογική μου λέγανε ότι ε, η ομάδα που εμφανίζεται σαν φρουρά έχει τη δικιά τη αυτονομία, τι δικέ τι σκέψη, είναι απέναντι στον κασελάκι, ο Φάντως, είναι η ομάδα απο... αποστασιοποιημένε ότι άλλαξε ομειό σύθεση Αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα ήταν στη γραμμή των τελειώνουμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους Λέσαι εδώ Ήδη, πέρα αλλάξανε μέσα Ήδη στην Κεντρική και... Επιτροπή Είμαι μισή. Εσύ λες για τους 87 Πώς βρέθηκαν 160 από τους 87 Πώς άλλαξε θέση ο Πολάκης Πώς άλλαξε θέση ένα κομμάτι των ανθρώπων Που επηρέαζε ο παπάς Πώς άλλαξαν όλοι αυτοί Χωρίς τον παπά αποκλείεται Κοιτάξτε, εκεί είναι το ζήτημα, είναι το εδώ παπά και εκεί yeah, παπά. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα. Θέλει λίγο ρεποντάζ για αυτό, ή βατζαλίζουμε τον κόσμο προ με τα Σεριζαϊκά. Όχι θέλω να σου, σου Βάλει και την άλλη επειδή, να την ακούσουμε. Επειδή το πάμε και εμεί Έτσι Και εγώ και το χρεώνω. Για το ότι χωρί παπά δεν γινόταν δουλειά, έτσι, δεν θα μπορούσα να φτάσει κάτω από 60 χωρί τον Νίκο Παπά να σου πω ότι πολύ πιο ψύχρεμοι περί τα Σεριζαϊκά, όσο ψύχρεμο μπορεί να είναι κάποιο που τα παρακολουθεί από κοντά. Μου είπαν ότι πιθανόν ο Νίκος Παπάς πια Να μην έχει την επιρροή Την εμβέλεια Σωστό. που είχε πριν Και Σωστό. Μάλιστα μου είπαν ότι τουλάχιστον Από σένα περιμέναμε να το σκεφτείς Όταν βγήκε ο Κασαλάκης Και έκανε μια πάρα πολύ επιθετική ομιλία Στην εισαγωγή Και έκλεισε με κουκούλες Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα με τους ανθρώπους Με τους οποίους συνεργαζόταν στο ΣΥΡΙΖΑ Είναι τραγικό Τραγικό Δεν θεωρώ, δεν θεωρώ περίεργο. Δεν θεωρώ περίεργο ότι πάρα πολλά μέλη τη Κυριακή Επιτροπή που είναι ένα όργανο το οποίο δεν γνώριζαν να σου πω την αλήθεια ότι υπήρχε τέτοια δυνατότητα στον, στο καταστατικό να καθαρέσει. Απρόταση Τι... μορφή. Απρόταση μορφή είναι λογικό να υπάρχει, αλλά ναι, να ναι. καθαρέσει. Μα η πρόταση μορφή αυτό είναι. Όχι, είναι, είναι, είναι δύο η διαφορετικά μομφής. πράγματα. Είναι κάνει μορφή και πα σε εκλογέ. Δεν θα πάνε σε εκλογέ, απλώ πρέπει ναι. να ορίσουν τη διαδικασία. Ναι, θα πάνε χωρί πρόεδρο. Ως ούτε, ούτε κάνει περαισιακό πρόεδρο, δεν βάλανε κάποιον να κάνει τον πρόεδρο Δίκιο έχεις, αλλά σου θυμίζω Επειδή ακούγονται, ακούγονται πάρα πολλά Και εντάξει τώρα μας είναι η δουλειά μας Και αναγκαζόμαστε και Δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω Πρώτη φορά θυμάμαι να έχει βγει ο Πρωθυπουργός Να έχει κάνει εξαγγελίε, να αφορούν τα, τα λεφτά μας και, τα και, τα λοιπά, και να είναι πρώτο θέμα Η αντιπολίτευση που αντιπολιτεύει τον εαυτό της Δεν το ξαναθυμάμαι Ποτέ, είναι ποτέ είναι 35 έσαι. χρόνια δημοσιογράφο αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι. Γιώργο, ήθελα να σου πω χθε, αλλά δεν το θυμόμουν καλά και ζεστό, το Υπάρχει η περίπτωση λίγο πριν τι γαλλικέ εκλογέ τώρα του Ερήξιωτή. Ο Ερήξιωτή είναι πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών. Είναι το κόμμα, μάλιστα, που έδωσε και τον Μπαρνιέ, που θα γίνει πρωθυπουργός τώρα. Λοιπόν, ο Ερήξιωτή πήγε να τα βρει με τη Λεπέν. Και ξεσηκώθηκαν οι λεγόμενοι βαρώνοι του κόμματος Βαρώνους του κόμματος λένε στη Γαλλία γενικώ Τα παλιά στελέχη που ελέγχουν τα όργανα mm -hmm. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν και τον καθαίρεσαν από πρόεδρο Γίνονται αυτά Και κομμάτια. αυτός πήγε στα δικαστήρια τώρα yeah. Γιατί λέει ότι αυτό έγινε παράνομα, γιατί είπα, βρήκα μία περίπτωση. Γι' αυτό σου είπα: Τιμόμουν ότι υπάρχει μία περίπτωση. Εντάξει τώρα, μπορεί να γυρίσει και ξέρω εγώ ας πούμε, Καλά, σε εντάξει, φιλιακά κεφάλαια και να πει ότι. Καθερέθηκε ο γραμματέα του Κουκουέ, -κου, Κάτι να μου πει. Βάλε, βάλε Δεν να κλείσουμε την αυτά. κυρία Ακρήτα. Ε. Ε, για να Πολύτες, υπάρχει και ε. η άλλη πλευρά. Ρε, για πάμε λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα που ακολουθεί να ακούσουμε και την υποστηριχτική φωνή τη Έλενας Ακρήτα. Υποστηριχτική για τον Στέφανο Κασελάκη. Από την πρώτη στιγμή του έχουν φάει τα σκότια. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναβγει ο Κασελάκη. Θέλετε να είναι υποψήφιο, Καναδάκη. Για να τον στηρίξετε. Σα το λέω και ξεκάθαρα. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για μένα είναι ο Κασελάκη. Μόνο που ακόμα δεν ξέρουμε αν ο Κασελάκη θα είναι υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στη δημιουργία μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, πρόεδρο. Ενό κόμματο που δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Για τρία χρόνια που λέει ο Μιτσοτάκη. Ναι. Και σε αυτά τα τρία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει κρατική επιδότηση. Πώ θα. Ε? Πώ θα. Και επίση εγώ το τονίζω γιατί δεν το έχουμε ω ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι ο Κασελάκη αισθάνεται ότι επειδή δεν έγιναν σωστά οι εκτιμήσει στην Κεντρική Επιτροπή, δεν περίμενε να τι χάσει. Δεν ακολούθησε μια στρατηγική να πέσουν οι τόνοι, κτλ. Δεν είναι καθόλου σίγουρος Ότι το εγχείρημα Όκαι okay, να κατέβουν σε εκλογές και, τα λοιπά και τα λοιπά, Θα του βγει Γι' αυτό και μέχρι τώρα υπάρχει σιωπή Ναι για την επιδότηση βέβαια ο Κασελάκης έχει υποστηρίξει Ότι πρέπει να σταματήσει η κρατική επιδότηση Αλλά και επειδή δεν άρα, το έχει υποστηρίξει Ναι άρα θα φτιάξει ένα κόμμα μελών Ότι μαζέψει και όπως μαζέψει όσα άλλα μαζέψει Ναι αλλά ξέρεις αυτό είναι ένα να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο θα περιμένει να περάσει ο χρόνο και Το θέμα αυτό, αυτό τώρα. τώρα ο... μεταξύ μα. Είναι κίνητρο ο... για το Μιτζοτάκι να κρατήσει χειρολεκτικό την επόμενη τριετία, τι χίλιε μέρε, ούτε μία να... λιγότερο. Ή να αποφασίσει κάποια ωραία μέρα, α πούμε, ότι αυτή ακόμα διαλυμένη είναι. πάνω να μπουμπονίσω εγώ σε μερικέ ωραίε εκλογέ, γιατί θα έχει κλοκίσει. Αλλά εξαρτάται κάποιο. και από το ποιο θα βγει, βέβαια. Το χρονόμετρο των εκλογών το έχει πάντα ο Πρωθυπουργό στο χέρι, το ξέρει καλύτερο από πότε. Εξαρτάται ποιο θα βγει. Αν θα βγει ο Πολάκη, ε, αν θα βγει δούρου που τη θέλουν κάποιοι τώρα. Δεν, τα Δεν έχει τα κάτσει η ακόμα πουθενά. Μπορώ να πω όμω, έχω σήμερα να πω, μην Έχω εγώ. Ωραία, πες. Έτσι, Έχω μόνο να σου πω. Τι θα σου προχτούμε τώρα, Ποιο θα την προσοχή, Γιατί τα καταστήματα Λίτλε Λάστι, τώρα που έγιναν 25 τον αριθμό, γιορτάζουμε σούπερ διαγωνισμό σε συνεργασία με τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ. 100 τυχεροί καύσιμα μια χρονιά, συνολική αξία 200.000 ευρώ από 2 έως 29 Σεπτεμβρίου σκανάρει στην ψηφιακή κάρτα Lidl στο Lidl Plus, στο ταμείο για κάθε 15 ευρώ αγορών στέρνει συμμετοχή μέσω της εφαρμογής μπαίνει στην κλήρωση και, που ξέρεις μπορεί να είστε εσύ σε ένας από τους 100 ετυχηρούς που θα κερδίσουν τα κάψιμα της χρονιάς αξίας 2.000 ευρώ. 25 χρόνια Lidl, στα καλύτερά του Είρε μου, Είρε μου. Είρε μου. <σίλια> και για παλιού. Τίποτα παιδί μου έχουν εμφανιστεί πολέμη και ε, φίλοι του Κασελάκη ξέρω, Ο φίλου, για πάλι, μια που είπα φίλο, λέει, με το μισό λεπτάκια να τον βρούμε και όλα κάπου όταν το βήμα. Είναι συλλογικό, δηλαδή, δεν δηλαδή. είναι. Όπου και να πάει θα ακολουθήσουμε το στέφανε κτλ. Και, και από την άλλη υπάρχουν ξεχαιστήρια απιστευτά, τα οποία δείχνουν μια έλλειψη συντροφικότητα στο καινούργιο που θα γεννηθεί. Δεν ξέρω τι θα είναι. Πάντω αυτό που ακούτε είναι παλιό, έρχεται από το 88, ήταν αγαπημένο είναι groovy kind of love. <laughs> Πώ το βρίσκει, Είναι ότι πρέπει για να ξεκινήσουμε την οικονομική αντίδραση των ανθρώπων που του αφορούσαν. Δεν το ω χαλή ναι, ναι, ναι. σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ε, ναι, είναι λίγο προβληματικό. Είσαι διαστραμένο σκουδελάκι. Αλλήμονο. Αλλά τώρα μεταξύ μα δεν ξέρω αν είναι διαστροφή τη πραγματικότητα ή όχι. Αξιολόγηση για τα μέτρα έγινε από τι ίδιε τι κοινωνικέ ομάδε που του αφορούσαν. Και βέβαια το 2 με 2,5% των συντάξεων ε, βρήκε αντίδραση. Πόσο, 2% για ένα χαμηλό χαμηλοσυνταξιόχο, πόσο είναι. Είναι 15 ευρώ το μήνα. Πολλά λεφτά. Πολλά άλλα, 15 ευρώ τι πέρα. Γυρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Τι μένει, στην κοινωνία τίποτα. Δεν αρκεί, αλλά ό,τι πάρει καλό είναι. Που παίρναμε, γεμίζαμε το καρότι, τώρα πάει μισό. Δεν φτάνουν ούτε μέχρι τι 20 του μηνό τα λεφτά. Πάρα πολύ λίγα. Δίνει, αλλά τι να πει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι άκουσα θα σα βοηθήσει, εσά. Πια για 10 ευρώ που θα δώσει, αν είναι δυνατόν. Εγώ παίρνω τη σύνταξη και πάω καθημερινή να πληρώσω του λογαριασμού. μου. Ποτέ δεν είναι ε, αρκετή μια αύξηση. Και 10% να μας δίνανε, πάλι θα μας λείπανε. Επομένως θα πρέπει να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Τόσο μπορεί η κυβέρνηση να δώσει. Τι να κάνουμε. Είδες, από όλα τα καλά. <γυρίζει> ναι, τόσο μπορεί, τόσο να δώσει. Από την άλλη δεν φτάνει... Και εδώ, Μπάμπη, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ακούσει. Άκουσα και το πρωί εδώ τον Δήμο τον Κουμπούρη που μιλούσε στον Νίκο το στραβελάκι. Αυτέ οι αυξήσει δεν είναι ούτε καν η χασούρα που έχει ο κόσμο, και ιδίω ο κόσμο τη εργασία, τη χαμηλόμηση και τη συντάξεις, Δεν είναι ούτε η χασούρα που έχει λόγω τη πολύ μεγάλη ακρίβεια ή του πληθωρισμού που τρέχει. Πώ ήταν όμω, ε, για να κάνουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να πω στον Στέλιο. Να συμφωνήσω, συμφωνώ. Ναι, το ναι, Στέλιο, ναι. έτσι όπως περιγράφει ο ίδιο τον εαυτό του, ότι είμαι πάντα απελευθόρητο και ότι σχολικά θα έχουμε από αύριο. Εγώ κάνω μια διαδρομή, είδα σχολικά. Δεν είπα ότι μεταφέρουν μαθητέ, είδα όμω σχολικά τα οποία κάνανε διαδρομέ. Και όταν βλέπω κάτι, ξέρω αν το διακρίνω. Δόξα τω Θεώ το κίτρινο. Ε, καλέ μου, Στέλιο. Το λοιπόν, κίτρο... πόσα πρέπει. <laughs> <laughs> πόσα <laughs> πρέπει... <laughs> <laughs> <laughs> θέλω πρέπει στο κίτρινο έχει το μάτι μου. Πόσα πρέπει να δώσει. Στις συντάξεις. Γιατί οι συντάξει είναι απόλυτη απόφαση του κράτους. Δεν υπάρχει εργοδότης. Ναι. Συμφωνή. Και δεν, είναι, δεν υπάρχουν ταμεία τα οποία να, να έχει δώσει τα λεφτά σου στα ταμεία, να σου τα έχουν επενδύσει τα ταμεία και πώς να λε. Τα έχει τι... δώσει τα λεφτά σου στα ταμεία. <Κα>... Μην, μην αυτή την κουβέντα Τώρα <σχύρω> πάει <σχύρω> αυτά χάθηκαν Παιδιά ξεχάστε τα Χάθηκαν κανεί πολιτικός <σχύρω> δεν βγήκε να πει στον κόσμο την μαύρη αλήθεια Ότι όλα αυτά τα λεφτά χάθηκαν ο, Πρώτα ο Αυγερινός όταν ήταν υπουργό του Ανδρέα Παπανδρέου Σε μια ομιλία του πρέπει να ήταν 85 ή 86 κάπου εκεί Δεν θυμάμαι ακριβώ, Είχε βγει και είχε πει ότι τα ταμεία πλέον δεν έχουν χρήματα να. Τα ασφαλιστικά είναι. να σου ρωτήσω κάτι. κάτι. Ποια είναι η ερώτησή σου λοιπόν σε σχέση με το. Λέω, οτα... Πόσα οτα... πρέπει να δώσει. Προφανώ κάτι που να καλύψει τουλάχιστον τη χασούρα που έχω να δω. έναν το... αριθμό. Ποια είναι η χασούρα δηλαδή, πώ θα την πει. Γιατί αν θέλει να θα... το τι αριθμοποιήσω, Δηλαδή Όχι, να και εγώ παιδί μου, Έκανα την ερώτηση αυτή στον εαυτό μου. Αν πάμε στο Χατζηδάκη και του πούμε ότι η Χατζηδάκη αυτά που δίνει δεν είναι αρκετά, που και αυτό έχει βρει τώρα το κόλπο και λέει ξέρουμε τόσα ότι έχω, δεν είναι τόσα αρκετά. Αδύνα. Ναι, ήταν το άρθρο μου στη το, νους, έχω, την αδύνα, Κυριακή αδύνα. έτσι το ξεκίναγα. Τόσα έχω, τόσα δίνω και κάνω τη διανομή ανάλογα με το πού μπορώ να κερδίσω δέκα ψήφου. Ε, εδώ, 3 εκεί. Δε χάνει λίγο τη σημασία το ίδιο το ερώτημα λοιπόν πόσα. Πόσα άλλος... να δώσει στου συνταξιούχου. Προσπαθώ να σου απαντήσω γιατί ξαναλέω. Ούτε θέλω να βγω και να πω ότι πρέπει να δώσει 10%, ούτε να υιοθετήσω τα αιτήματα των συνταξιούχων, ούτε τις ε, αντιπολίτευση. Αναρωτιέμαι. Αν η λογική είναι ακριβώ αυτή που βάζει η κυβέρνηση μπροστά. Mm. Λέει: δηλαδή, Τόσα έχω, τόσα δίνω. Τι νόημα έχει το πόσα θα έπρεπε να δώσει. Αφού έτσι το ξεκινάει και έτσι το πάει, τόσα έχω, τόσα δίνω. <στον Στον Μάς, θέμα δεν συντάξεις. λέει ότι πρέπει να δώσω τόσα. Αλλά έχω τόσα και δίνω τόσα. Και ε, τόσα έχω, τόσα ναι, δίνω. Γιώργο, αλλά στο θέμα των συντάξεων υπάρχει ένα κανόνα. Τον λέγαμε και χθε. Ψηφίστηκαν νόμοι, αυτά και, από το... και με το τρίτο μνημόνιο αυτοί γίνανε τακτοποιήθηκαν. Ότι θα υπάρχει ένα κανόνα. Οι συντάξει θα προσαρμόζονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ο τρόπο βγάζει αυτή να, τη στιγμή. Βάλω... Κάτι μεταξύ δύο και δυόμιση να θα βγάλει. να βάλω απλώ στο τραπέζι αυτό που οι συνταξιούχοι ισχυριζούν, δεν θα και μια πολύ ζεστή καλημέρα στον φίλο Θεοδωρέ ότι οι συνταξιόχοι λένε ότι έχουν χάσει 80 δισεκατομμύρια από τις περικοπές και μετά. Εγώ δεν σου λέω δώσου τα 80 δισεκατομμύρια αλλά τουλάχιστον δώσ' τους αυτά που έχουν χάσει το τελευταίο διάστημα λόγω της ακρίβειας. Μια που πήγε για καλημέρα και στην Αργυρό η οποία με αυτά που ακούει έστειλε μια καταπληκτική είδηση ένα πορνό μια καρέτα-καρέτα βγήκε καρέτα, στην Ανά στην ανάμεσα και δάγκωσε τον ποπό του πρωταγωνιστή. Πάλι καλά, που μόνο τον ποπό βρήκε να δαγκώσει η καρέτα. Πώ σκέφτεται το αγόρι, είδε κατευθείαν. Εγώ Εδώ... είμαι υπέρ τη uh, κινηματογραφική βιομηχανία. <σκέφτεται> αλίμονο, αλίμονο και τη έκφραση τέχνη. <σκέφτεται> Πριν πάμε στι ειδήσει. Το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη, αλλά και προϊόντα τεχνολογία και σκευές, με την αγορά σχολικών, 20 ευρώ και άνω, ενώ εσύ το άνετο πάρκι και κάνεις ευχάριστα τις αγορές σου σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα Χιλιάδες επιλογές σε σχολικά τώρα και πληρώνεις αργότερα με κλαρνα σε τρεις άτοκες δόσεις Πού αλλού στα public φυσικά Εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου στο Real FM, το 97-899 είναι και πώ θα μιλήσει πάνω, δράσει τη φωνάρα του Steven Tyler εδώ πέρα με του Aerosmith, αλλά ο λόγο που παίζει είναι γιατί έχει γενέθλια ο έτερο στον Aerosmith, η στριλική μορφή, ο Τζο Πέρι, ο οποίο εκεί με την κυθάρα του ζωγράφιζε παρέα βέβαια με τον Steven Tyler, ο οποίο έγινε μια εικόνη. Πώ Iconic. Καλά το παρά? Ναι, Iconic. Εικονική. Εντάξει, θέλει κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, Αυτό να τι φασονά... λέξει να τι καταλαβαίνουμε με άλλο τρόπο, επειδή τις λέμε αγγλικά ή ελληνικά. Φάσονάκων, κατάλαβα. Αυτό <laughs> είναι άλλη ιστορία. Έχουν έρθει δεκάδε μηνύματα με την Ποροβοκάτσια που έκανε και ρώτησε πάλι. Ε, Κοίτανε. Βάζει ένα ερώτημα του τύπου, ξέρω εγώ, πόσο να πάει η σύνταξη. Ε, και ξεκινάνε και οι άνθρωποι και απαντάνε. Πού δεν τα γενικά. Δια... Είτε για τι τιμέ βεζίνη. Στή... Στή... Είναι... Στή... Γιατί στείλαν κάποιοι ότι βρήκανε και 1,69. 1,689 Και ένας από ένα από την άξο μία λέει: μία. Εδώ πάντω είναι 1,98. 30 λεπτά διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι μόνιμη διαφορά και σε νησιά. 30 λεπτά! Και... Βέβαια, βέβαια. βέβαια. Εδώ μα έστελνε το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, την Πάτμου η Κατερίνα ήταν. Μα έστελνε σχεδόν κάθε μέρα μια ενημέρωση για το πόσο έχει το γάλα, πόσο έχει αυτό, πόσο έχει το γάλα. Οι τιμέ είναι αλλού εντελώ. Ιδίω. Ε, στα καύσιμα, μάλιστα, υπήρχε και δικαιολογία ένα πρατήριο μόνο. Όσο θέλω, πουλάω με πολύ ακριβότερο κόστο μεταφορά του καυσίμου στο νησί και πάει λέγοντα το πράγμα. Τα. Όλα αυτά βέβαια τώρα δεν αφορούν τον τα, κόσμο. Τα, που, τα, τα λεφτά που έχει για το Είναι το μεταφορά. Είναι, ναι. είναι το κόστο του βιτίου που θα μπει στο ferry boat θα πάει εκεί. Αυτό είναι το κόστο μεταφορά. Τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν είναι κάτι άλλο. Να... Όχι, αν κάνουμε... Όχι, άμα μιλάμε για πετρέλαιο ή Εγώ θα λέω απλώ τόσο έχει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για ε, Τότε μπορεί να μου εξηγήσει γιατί έχουμε Κατα... δίπλα, καταγεγραμμένες ε. πολύ διαφορετικέ τιμέ στην ελληνική περιφέρεια και πολύ διαφορετικέ, α πούμε, στα αστικά κέντρα. Είναι γι' αυτό που λε. Mm. Είναι γι' αυτό που λε, αλλά είναι και γι' αυτό που λέω. Το χειμώνα στην ελληνική περιφέρεια πέφτουν αρκετά Κατ οι τιμέ. Τα αεροπλογικά, α πούμε, για παράδειγμα, δεν επιβαρύνουν την τιμή. Προφανώ. Ναι. Να, να, αλλά ναι. αυτό το συζητάμε. Ειδικό το σκέφτομαι έτσι. Εκαλά, είναι προφανώ. Σου έχω πει ότι μία περίοδο πριν το καλοκαίρι. Έβαζα βενζίνη ε, κοντά στην Κίμη φθηνότερα από τη βενζίνη που θα μπορούσες να βάλεις κοντά στη Χαλκίδα Στην Έβοια και τα δύο μέρη προφανώς, Έτσι. Δηλαδή στην, στην κύμη, κοντά στην Κίμη η βενζίνη ήταν φθηνότερη από ό,τι ήταν κοντά στη Χαλκίδα Γιατί Χαλκίδα είναι, θα λέμε, βόρεια πράστια των Αθηνών Λίγο παράξω ναι. ε, Γιατί είναι πιο ακριβή Κοντά στη Γαλκίδα από ό,τι είναι στη Κίμη ναι. Που είναι άλλα 100 περίπου πες χιλιόμετρα Με αυτά και με αυτά Θέλω απλά να, να σου διαβάσω ένα μηνύμα Από τα πάρα πολλά που ήρθαν σε σχέση με συντάξει για να, είμαστε, να πάμε και στα επόμενα παιδιά έτσι mm. Αλλά να υπάρχει και αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία Που είναι καθιερωμένη εδώ και δεκαετίες Να δώσω στον κύριο Παπαδημητρίο 735 ευρώ Μετά από 36 χρόνια εργασίας Μανήλικο παιδί Φροντιστή 200 ευρώ η διατροφή, 180 ευρώ το ρεύμα, σούπερ μάρκετ ευτυχώ είναι στο χέρι μα να κάνουμε οικονομία, ρούχα μόνο από συγκεκριμένο μαγαζί που είναι εφημισμένο για το πόσο αυτή να πουλάει, και από φόρια από φίλου. Πονάει τα αυτοί μου λέει. Μου λέει: Πάμε ορειλά, ψάχνω ραντεβού στο δημόσιο τρει μήνε. Ο ιδιώτη θέλει 50 ευρώ και κάθε τώρα σα ακούω και θέλω να βάλω τα κλάματα. Εγώ δεν είπα πόσο, δεν είπαμε ένα νούμερο, yeah. αλλά έβαλα μία ερώτηση. Αυτό είναι το σύστημα. Το σύστημα είναι τόσο έχω τόσο δίνω Αλλά μην παραμυθιαστούμε κιόλας έτσι. Θέλω να πω ότι δίκαια ακούγονται οι γκρίνες και οι προφανώ, αυξήσεις. Δε. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω κάτι. Αλλά ε, είναι μια προσωπική απόψη. Είναι αυτά που πολλές φορές λέω αυτό το κρατάτε το πετάτε. Σημασία δεν έχει μόνο τι δίνεις. Έχει και πώς το παρουσιάζεις. Αν δηλαδή για παράδειγμα πρέπει να πάμε να ακούσουμε πώ αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί αυτό που... Πώ το είπε, 20% τα νυχτερινά και κάτι τέτοιο, το είπε ο Πρωθυπουργό. Και ο κόσμο τα πήρε στο κρανίο. Μου και... αρέσει που χειροκροτούσαν κιόλα μέσα κάποιοι εκεί στο ακροατήριο του Πρωθυπουργού. Ναι, τόσο καταλάβανε κι αυτά. Κα... Κάποιοι λίγοι γιατί άλλοι που το σκέφτονται όπω ναι. εσύ κι εγώ το αντιμετωπίσαμε χθε και όπω οι ίδιοι το αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Άκου να δει εδώ την τοποθέτηση του Γρηγόρη του Γεραγαράκου, είναι το ηχογραφημένο νούμερο 1100 <Συλίδε> Θα... <Συλίδε> να, το... Το... να δει. Τη τζαντίλα που υπάρχει, γιατί λέω δεν είναι ότι δίνεις. Υπάρχει και ένα είδος κοροϊδίας, ρε παιδί μου. Ήταν έρχεται μια κυβέρνηση να πει ότι σου δίνω 50 λεπτά την ώρα καθαρά εχω φορολογία 42, καταλαβαίνετε ότι ακουμπάει πάνω στην αξιοπρέπεια και στην υπόσταση του κάθε ανθρώπου. Σου <χει> <κειμί>, anne... λέει δεν είναι μόνο ότι δεν μου δίνει. Είναι ότι μου είσαι και προσβλητικός στο φινάλε έτσι. Και εδώ στο ξαναλέω γιατί μιλάμε για φίλια απειρά Δεν μιλάμε για ομάδες κρόγω, που στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση κτλ. Ε, νομίζω ότι ξέρεις και την ανάλυση των exit poll Οι ένστολοι έχουν ψεφίσει ε, νέα δημοκρατία σε τεράστια, με, με τεράστια διαφορά από τα άλλα κόμματα <ΣΠΟ> δεν είπε κουβέντα, το άφησα να περάσει okay, Όχι αυτό... δεν, δεν, δεν, δεν λέω τίποτα αφού σου συμφωνούμε Σε παρακαλώ μην το χαλάμε τώρα. Και πριν συμφώνησα ε, μαζί αχουσύ. σου ναι. Και είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα Όπως και γιατρού. Ναι. Λέμε δεν έχουμε γιατρούς Αυτό δεν λέμε, δεν υπάρχουν ναι, ναι. αρκετοί γιατροί Λείπουν από εδώ, λείπουν από εκεί και, αυτό. και όμως η Ελλάδα είναι η χώρα Με τους περισσότερους γιατρούς Αναλογικά προς τον πληθυσμό Πώς το εξηγεί αυτό τι να εξηγήσω ότι η γεωγραφία της Ελλάδας είναι διαφορετική από την Ολλανδία, εντάξει. Okay, δηλαδή. συμφωνούμε σε αυτό Το πρώτο αστείο δίκιο. που σου λένε οι Ολλανδοί είναι αν είδατε τα Dutch Mountains Εδώ πέρα, <laughs> ε, ναι, έχεις πάει η Ολλανδία φαντάζομαι και είναι μια βλέπεις φορά βλέπεις θάλασσα στην Ολλανδία Όχι Αλλά αν δεν τη βλέπεις α, γιατί α, έχει, έχει Dutch Mountains ναι. <laughs> Έχει αυτά που έφτιαξαν οι άνθρωποι ναι. Τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος έτσι Τα φτιάξανε για να μην του πνίξει ο, ο ωκεανό. Μην μη φύγουμε για την Ολλανδία Γιατί στα αλήθεια έχει την πλάκα του το πράγμα Αλλά αν ρωτά Γιατί η Ελλάδα έχει γιατρούς Ή γιατί έχει τόσους γιατρού και τα λοιπά Είναι γιατί έχει τόσα νησιά Ή για παράδειγμα αυτό που είχε στείλει χθε ο ψηλοχωρίτης Που λέει εγώ παιδιά για να πάω στο γιατρο Είναι 100 χιλιόμετρα Και μα έγραψε μάλιστα για την ιστορία Για το γιο του που σώθηκε από το αλλαγικό σοκ Χάρισα ένα χάπι το οποίο πρόλαβε Ο άνθρωπο. Έτσι. Να, δηλαδή, αν στο λίγο να χάσει το παιδί του για μια βλακεία. Ναι, δηλαδή. αλλά του περισσότερου γιατρού δεν του έχουμε στα νησιά. Δεν είναι... Αυτό είναι και το πρόβλημά μα μεταξύ άλλων. Εκτό από ορισμένα νησιά που είναι μεγάλα και εύκολα, mm. τα άλλα νησιά δεν του έχουμε. Με ρώτησε, προσπάθησα γιατροί... να απαντήσω. Εσύ τι απάντηση την έχεις ακούω. το ερώτημά σου. Τι για... Γιατί βγάζει πολλά με την ιατρική. Γι' αυτό και οι περισσότεροι γιατροί είναι ιδιώτε γιατροί. Δεν πάνε πλέον στο δημόσιο. Άρα αυτό Έχει πουλιάσου. τελειώσει το εσύ. Άρα αυτό... Κάποια στιγμή πήγανε, τώρα όλοι ιδιωτεύουν. Φτιάχνουν ιδιωτικά γιατρία. Και φτάσαμε αυτό, στο... αυτό που λε είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό γιατρών. Δεν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό γιατρών στο ΑΣΕ, Όχι πλέον. Ε? Όχι πλέον ε? Γιατί οι περισσότεροι και από τη στιγμή που έφτιαξε ένα μεικτό σύστημα, εγώ υπήρξα διαπρίσιο υπερασπιστή του μεικτού συστήματο. Δηλαδή ότι έχει ένα εθνικό σύστημα, είτε είναι ιδιωτική η δομή, είτε είναι κρατική. Είναι, είμαστε οκεί. Okay. Βάζει μια τιμή, πληρώνουν τα ταμεία την τιμή αυτή τη πράξη και πάμε παρακάτω. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί όμω τα πράγματα, βάζω το ερώτημα στον εαυτό μου αν είναι σωστό αυτό που υποστηρίζω. Και λέω ότι ενδεχομένω δεν είναι σωστό και ότι αν λέγαμε έχει δημόσια ασφάλιση, έχει κρατική ασφάλιση, θα πα σε κρατική δομή. Δεν θα πα σε ιδιωτική. Έχει ιδιωτική. Αν έχει ιδιωτική, θα πα σε ιδιωτική. Δεν θα πα σε κρατική. Ε, εντάξει, είναι... Αν το κάνουμε. Είναι... Αυτό το κάνουν πάρα πολλά κράτη. Okay. Σε πάρα πολλά κράτη είναι έτσι όπω το λέω. Γι' αυτό στο λέω. Δεν το, δεν το εξετάζω γιατί μου ήρθε επιφήτηση του, του θείου πνεύματος. Νομίζω ότι αυτό που κάποιος πρέπει να βλέπει είναι οι βέλτιστες πρακτικές και όχι κάποιες πρακτικές. <χε> αν θέλει δηλαδή να πάρει το καλό μοντέλο και να το αντιγράψει ή αν θέλει να πάρει ένα μοντέλο που απλά τσουλάει ή δεν τσουλάει. Και ναι, πάλι... πρέ, Γιώργο, μπορεί μου, κάποιος να Όπω είναι α πούμε στι Ηνωμένες έχει ασφάλιση, καλό. δεν έχει ασφάλιση, πέθανε. Όχι, okay, okay. Και αυτό είναι ένα μοντέλο. Είναι Είχανε αυτό. κάποια και ο Ομπάμα την έκανε πολύ καλύτερη. Ε, καλά, για να φτιάξει μια τώρα, δημόσια ασφάλιση. Μια που το αναφέρουμε, για να μην κάνουμε αναδρομέ, οι δυο μας, σ έτσι, σ έτσι, μα είμαστε. Έτσι, ένα σύντομο πετρεψόγο έχουμε Δύο γερόντια που σου ζητάνε. Είμαι ο νεότερο στην πρωινή ζώνη. Το είπα και χθε έκανε ανακοίνωση για να τα λέμε κι αυτά. Ε, απόψε το βράδυ είναι το debate. Είναι κάμαλα χάρη και τον Τράμπ. Και κάμαλα και καμάλα τι λένε. Τι λένε, έτσι, λένε Αφού είπε το όνομά τη, θυμίζεις αυτή την ιστορία με του ποδοσφαιριστές Έρχονται, ένας από του συναδέντ στο αεροδρόμιο, λέει Κωστάς Κωστάς έχει μείνει, ρεκτά το λέει, Ρε Κοστάς, εκεί, αυτό. Σαν το συνδικαλιστή τον Θεσσαλονίκη. Πώ το λένε να δει, που τον, το λένε οι συνάδελφοι άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώ. Ναι, και, και το εγώ... Γιαννάκο τον λένε και Γιαννάκο. Αυτό, αυτόν εννοώ. Είναι ο πρόεδρο του Πανελληλίνου Μοσπονδία των Νοσηλευτών. Των Νοσηλευτών, ο Γιαννάκο ή Γιαννάκο. Ναι, Γιαννάκο είναι το ζωστή. Ναι, αλλά εντάξει, Αν ε, το μάθει μια φορά λέγοντα. Λοιπόν, θα το λες μετά από εκεί πέρα. Γιατί λέω λοιπόν αυτό, Διότι αν το κάνει λοιπόν το σύστημα και πει παιδιά, θε να είσαι ιδιωτική κάλυψη τη υγεία, αλλά ο άλλο σου λέει αν θέλω να έχω ιδιωτική, okay, θα πάω να ασφαλιστώ ιδιωτικά. Δεν θα σου πληρώνω εσένα τα ασφάλιστρα στην κρατική υγεία, τα οποία είναι κοντά στο 7 όλα μαζί και από αυτά τώρα θα κόψει και τη μία μονάδα. Να κάνω μία επίκαιρη ερώτηση πάνω σε αυτό. Όταν λες ότι το ασφαλι... ασφαλιστικό σου σύστημα έχει πρόβλημα με τους πόρους, ε ότι έχουμε λιγότερους εργαζομένους έχουμε πολλούς ταξιούχους ότι δεν, βγαίνει, δηλαδή. δεν βγαίνει η χρηματοδότηση του και μάλιστα θυμάμαι και καλές ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι μία από ήταν του Μανιάτη που είχε πει να φτιάξουμε ένα ε, ταμείο αλληλεγγύης γενεών με τους υδρογονάνθρακες που ήταν να ε, εξοριχθούν και, και Πώ κόβει από, από την ασφαλιστική εισφορά δηλαδή εγώ το ακούω ότι θα βάλω στη τσέπη μου 10 ευρώ παραπάνω το μήνα αφού θα με ωφελήσει το κόψιμο των ασφαλιστικών εισφορών 0,5% για μένα, μισό για τον εργοδότη, αυτό δεν είναι Αυτό είναι Αναρωτιέμαι πώς θα γεμίσει το ταμείο Πρώτον να θυμίσω, εμέ, εγώ επιμένω, το γράφω και σήμερα στο άρθρο μου ότι έπρεπε ολόκληρο να πάει στα χέρια του εργαζομένου δηλαδή να γίνει αύξηση μισθού το 1% και όχι το μισό. Οι εργοδότε είναι υπεύθυνοι να βρίσκουν τρόπου να αυξάνουν την παραγωγικότητα και δεν του χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτή η επιδότηση τη μισής μονάδα. Γιατί ουσιαστικά απαντάει η κυβέρνηση ότι έχουν και αυτοί αύξηση κόστου τη εργασία, άρα να του βοηθήσουμε κι αυτού. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα αυτό. Προτεραιότητα είναι να βελτιώσει την αμοιβή του εργαζομένου. Ναι, Το δεν δε, δε διαφωνώ και ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ άγριο πράγμα αυτό που μα συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ άγριο πράγμα δηλαδή. Να έχουμε τις χαμηλότερε αμοιβέ Και να έχουμε Το έχουν γράψει κάποιοι Το κλέβω, συγγνώμη, δεν θυμάμαι ποιος το υπέγραψε Αλλά το κλέβω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο Λέει, μισθή Βουλγαρία στη Μέση Ελβετίας Εγώ δεν το δίσκω έξυπνο. Το είπε πολύ δεν το βρίσκω καθόλου έξυπνο Μπορεί Είναι να... στα, στα όρια... Στα όρια τη να μην χαρακτηρίζω γιατί μου αρέσει. Αλλά έξω να δεν είναι σίγουρα. Θα σου πω κάτι. Θα λυποθυμήσω έτσι και μου πει ότι είναι προβοκατόρικο. Όχι, oh, okay, δεν λέω προβοκατόρικο. Δηλαδή, αυτή ξέρω. είναι η έβδομη εκπομπή που κάνουμε μαζί. Mm, Είσαι απίστευτο προβοκάτορ. Yeah. Η πλάκα είναι ότι πολλοί από του φίλου που μα αγούνε δεν καταλαβαίνουν πότε κάνει πλάκα, πότε ειρωνεύεσαι και τα λοιπά Παιδιά κι εγώ. Θα Μάλισες. γνωριστούμε καλύτερα. Έρχομαι στην ερώτηση και. Τι μπορώ να σου πω, τι σκέφτομαι. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ, οι υποχρεωτικέ δηλαδή εισφορέ, αυτέ που δεν μπορεί να αποφύγει κανένα εφόσον εργάζεται ω μισθωτό αλλά και ω ελεύθερο επαγγελματίας με διαφορετικό λίγο τρόπο, έχουν αυξηθεί, άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα τη δεκαετία του 80. Ήταν το πρώτο κόλπο που έκανε ο Βαβανδρέου, όταν τίναξε στον αέρα τα ασφαλιστικά ταμεία ε, τότε, αλλά τότε δεν το παίρνανε είδηση παρά ελάχιστη, άρχισε να αυξάνει τι ασφαλιστικέ Ξαναυξήθηκαν πολλές φορές και αυξήθηκαν και πάλι με τα μνημόνια Με το τρίτο μνημόνια η τελευταία φορά που αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές φορές Έχουμε ως αποτέλεσμα όλων αυτών τις υψηλότερες ασφαλιστικές φορές Που επιβαρύνουν την εργασία Παίρνουν από τον εργάτη και τον εργαζόμενο και το μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία πάρα πολλά και βεβαίω μπαίνει το ερώτημα αν δίνουν πίσω κάποια. Επειδή δεν γνωρίζω αν έχουμε τι ασφαλί... μεγαλύτερε ασφαλίσει. Έχουμε αυτέ τις υψηλότερε. Το... Δεν... Ούτε εγώ έχω κοιτάξει τελευταία. Το λες, το ακούω. Από εκεί και δεν πέρα. Δεν έχω κοιτάξει αν είναι ή υψηλότεροι. Εκεί και... Αλλά πρέπει να είναι. Από από εκεί και υψηλότες, και πέρα... άρα... Είναι σαν την κουβέντα που είχαμε ανοίξει πριν και λέγαμε για του αστυνομικού. Μα έστειλε ο πρόεδρος του ΕΣΕΟ, Ο, ο Γραμματέτη, μήνυμα. Την καλημέρα μα. Λέει, εμεί χρειαζόμαστε μια σιδηροδρομική αστυνομία αλλά τη λύση την έδωσε με τις κάμερες. Έβαλε κάμερες, ντρόν, το να τ' άλλο, για να ελέγχει αυτό το χάλι, που το ξέρουμε ότι συμβαίνει, συμβαίνει δεκαετίες. Έτσι. Που πηγαίνουν συγκεκριμένε ομάδες, ας πούμε, και ξυλώνουνε ότι υπάρχει από υποδομέ. Που κάθε... Το λέω γιατί με την υπόθεση των τεμπών, που επιτρέψτε μου να το θυμίσω, είναι ένα από τα θέματα που ακούγατε εδώ από το Real ότι θα μας συμβεί. Το ακούγατε από το αληθινό ραδιοφωνο αληθιν από τους συνδικαλιστές, τον ίδιο τον κύριο Γενιδούνια που βρέθηκε και στο επίκεντρο αυτής τη συζήτηση, να το, να το λέει επανειλημμένος εδώ στο αληθίνο ραδιόφωνο. και μετά, μετά μάθαμε ότι το χάλι στο οποίο έχει περίελθει ο ΣΕ και τώρα δεν ξέρω γίνεται μια προσπάθεια αμήνται άλλο να συμμαζευτούν τα πράγματα λέει, δεν υπάρχει δωμάτιο έξω από τα τούνελ έχουν ένα δωμάτιο με τις υποδομές του που να μην έχει παραβιαστεί και να μην έχουν κλαπεί τα πάντα. Ε, γίνεται δεκαετίε. Εντάξει, παρατηρείτε, καταγράφετε και πάμε παρακάτω. Δεν διορθώνεται Είναι απροστατείο ο σιδηρόδρομο. Άρα, αφού έχει υψηλέ. Τώρα, το λάθο που γίνεται εδώ, γιατί το έκανε και ο Τεμπονέρας με μια ανακοίνωση που έβγαλε, είναι ότι λέει ότι αφού Για θα το κόψει. Τον Το μιλά. Τον γεννήση, ναι. Τον εργατολόγο. Τον, τον, τον εργατολόγο, ναι. ναι. Λοιπόν, αφού με την αριστερά δεν είναι. Καλά, δεν πάμε. Στέλεχο ΣΥΡΖΑ είναι. στο Είμαι ο τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ε, πάρα πολλέ φορέ όταν γίνονται συζητήσει για τα του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί τον αναφέρουν ω μια χρυσή εφεδρεία. Ωραία. Λοιπόν, έκανε το λάθο να πει ότι λέει ότι αφού θα κοπεί από εκεί, θα κοπεί αντίστοιχα και το ΕΣΥ. Οι δαπάνε για το ΕΣΥ. Δηλαδή ότι θα βλαφθούν οι εργαζόμενοι, θα έχουν χειρότερη υγεία. Οι δαπάνε του ΕΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τι ασφαλιστικέ φορέ. Καμία. Είναι οι ασφαλιστικέ φορέ τι παίρνουνε και τις ρίχνουν σε μια χωάνη που λέγεται ταμείο του κράτους από αυτό το ταμείο βγάζουνε και πληρώνουν όσα πληρώνουν για τη λειτουργία του εσύ. Δεν συσχετίζονται μεταξύ του. Δεν συσχετίζονται άμεσα. Δεν συσχετίζονται. Ότι υπάρχει συσχετισμό. αλλά κανένας. Άμα κανένας ξεκινήσουμε αφού. τώρα τη Κάτσε, διαφωνία. Ναι, Γιώργο, σκέψου το πρακτικά. Σκέψου πρακτικά. Ό,τι παίρνει εσύ από το ρίχνει, ανοίγει το σερτάρι, τα πετά μέσα. Και όποιο έρχεται μετά και χρειάζεται κάτι, ανοίγει το σερτάρι και βγάζει και του δίνει. Έτσι λειτουργεί το Δημόσιο Ταμείο. Δεν υπάρχει συσχετισμό. Ναι. Ε, εντάξει, το κρατάτε, το πετάτε ό,τι νομίζετε. πάντως εγώ το σέβομαι αφού πρέπει να. Βρήκα, μου, έτσι το κάνουν. Εννοεί ότι δεν υπάρχει ξαναλέω μια άμεση σχέση. Δεν υπάρχει. Το δημόσιο ταμείο γεμίζει όμω από τι ασφαλιστικέ εισφορές Σύμφωνοι. για να χρηματοδοτήσει το έτσι. Άμεσα Σύμφωνοι. μπορεί να μην είναι. Εμέσα. Ε, αλλά θα Α. δώσει φέτο, θα δώσει παραπάνω λεφτά στην υγεία. Και αρκετά παραπάνω, όπω έδωσε και πέρυσι. Θα τα πάρει από αυτό το συρτάρι Θα τα πάρει από του γενικού φόρου. Δεν συσχετίζεται να το, θα με αυτό. Θα περιμένω να το δω και να δω ειλικρινά, σου λέω και την άνω στην ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών μια που, το είπαμε χτες, το επαναλαμβάνω σήμερα σε περίπτωση που τα ακούσατε η πρώτη ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό ήταν για την προτεραιοποίηση και επειδή δύο πράγματα στις προτεραιότητες κυβέρνησης είναι το εσύ και η αύξηση του μισθού εδώ είμαστε ελπίζω να είμαστε και να τα λέμε τώρα, επειδή με αυτά και με αυτά εγώ τουλάχιστον έχω ανάγκη να πιω λίγο νεράκι αν πιείτε και εσεί νερό, αν το πρώτο ποριακό ψύχτη αφήσει ζέμπο θα καταλάβετε μέσα τη διαφορά και είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα το υιοθετήσετε και θα πίνετε από κανέναν άλλο. Γιατί, Γιατί χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική. Και απολαμβάνεται απεριόριστο, φρέσκο νερό, σαν να πίνετε απευθεία από την πηγή. Και βεβαίω να πω ότι με το πάτημα ενό κουμπιού σα προσφέρει όσο φιλτρατισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Είτε είναι αυτό που λέμε κρύο δροσερό νεράκι, και αυτό που θέλει ο Μπάμπη, είτε είναι θεσσαλδημοκρασία περιβάλλοντο, για να μην επηρεάζει τη φωνή όπω θέλει εγώ, είτε θέλετε ζεστό, για να φτιάξετε και ένα καφεδάκι δάκι. 811-3434-34, πάρτε ένα τηλέφωνο για να μάθετε περισσότερα. Δεν θα σταματήσω να το λέω, να σταματήσουμε κι εμεί με κάποιο τρόπο τα πλαστικά, τα, τα, τα, τα πλαστικά μπουκάλια. Να σταματήσει αυτή η ιστορία σωστό, με την πλαστικούρα. Σωστό, σωστό. Και σε αυτό ε, σου κάνω ρελάντ και σου λέω ότι έχουμε διαγωνισμό. Εδώ στο Real FM μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Τρει μέρε στην Πάρο τώρα. Δύο άτομα, ακτοπλοϊκό, αυτοκίνητο. Θα μείνετε στο Παλιόμιλο Spa Hotel στην Πάρο, κοντά στο λιμανάκι της τη πανέμορφη ναούσα. Θα πάτε με Sea Jets. Έχετε δύο στρώματα προφάιλ τη Greco Strom, να απλώνετε την κορμάρα σα. Ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων από την Mai Therm. Και όλα αυτά αρκεί να μπείτε στο Instagram papaki Real Group Greece, Ακολουθήστε τις οδηγίες, μπείτε στο διαγωνισμό, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσετε. Λέμε διαχρονικό εντελώ, πράγμα που αποδεικνύεται από την αντοχή στο χρόνο. 1964 η ε, όταν, όταν είσαι διαχρονικός αντέχει το mm. χρόνο ή είσαι ο ίδιο. Αντέχει στο χρόνο. χρόνο. Αντέχει ε, ε, να... το χρόνο όμω, φτύρεσαι αντέχοντα το χρόνο. Με Το ακούω, το δέχομαι, αλλά <laughs> αυτό είναι. Αντέχει το χρόνο. Κόλπο ρε, είναι ρε. να είσαι διαχρονικό, να βρει που είναι το τέλειο και εκεί να πατήσει το κουμπί και να μένει έτσι συνέχεια. Καλά, κοίτα ένα που το έχει κάνει, τον κάνανε βιβλίο. Ήταν... Τον Dorian Gray. Από και αυτό είναι ένα μύθευμα. Ήταν ο Oscar Wilde. Αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, σα το προτείνω παρότι θεωρείτε παλιό, κλασικό όμω απόλυτο. Αυτό είναι που λέμε διαχρονικό, κάτι που αντέχει τον χρόνο. Διαχρονική είναι και κουλτούρα. Διαχρονικό είναι. Σε εγώ το καλοκαίρι πάντα διαβάζω κάτι από του αρχαίους Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Τώρα ξαναδιάβασα για χι, πολλωστή φορά, την απολογία του Σοκράτη. Γιατί τη βρίσκω ότι είναι. Πάρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο έτσι, προβληματισμού και σκέψη. Και μου αρέσει. Και άλλα κείμενα είναι πολύ ωραία. Και διάβασα και, τον... είναι καλό, και το έχεις... διάλογο των Φέδωνα που είναι πολύ όμορφο. Να έχει κάτι αγαπημένο και να επιστρέψει αυτό γιατί μπορεί να σε βοηθάει να κρατηθείς εγώ το βρήκα. κάθε φορά. Ε. Μια χρονιά διάβαζα τα φυσικά Άρα. του Αριστοτέλη. Εγώ κολλουμένη. Για τα πουλιά, για τα έτσι. Αμα τι... είμαι στα μαύρα. Σε τι πανιά... έκανε Αριστοτέλη. Πήγαινε. Την ασκητική του Καζατζάκη. Μπορεί. Λοιπόν, Ο με... Αριστοτέλη πήγε στην λοιπόν, Αλέρα. Πήγε στη να Λέσβο, λέξουμε. τον φιλοξένησε ένα φίλο και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τα έπαιρνε, τα κοβε, τα, τα μελετούσε. Μικρά ζωάκια, ερπετά, ε, πτηνά. Και έγραψε ένα υπέροχο έργο. Δεν θα ήθελε να ζούσες πώς τότε είναι. εκείνη την εποχή. Κόβοντας πόδια. <laughs> ε, <laughs> <laughs> ναι, όχι να ε, τα ε, τα Δεν τα γίνεται αλλιώ, παιδί να μου, πώ αλλιώ. Δεν γίνεται τώρα, τώρα προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε αυτά Να κάνουμε με άλλο τρόπο τις παρατηρήσεις Να πω παιδιά μια κουβέντα ε, Απλώς και νομίζω ότι θα καταλάβετε Τα ενίκομοι εν Τελεία παύλα Όποιος θέλει ό,τι θέλει Το αν θέλει, εκεί που πρέπει ε, Επί προσωπικού Τα ενίκομοι εν δήμο Πεςτε ό,τι θέλετε Αυτό είναι ένα παράβατο κανόνας για μένα και νομίζω ότι όσοι με ακούτε εδώ και 30 τόσα χρόνια, ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον σπάσω. Τα ενίκο, μη ενδύμο. Και τα μεγάλα παιδιά αναλαμβάνουν πάντα το κόστο των επιλογών. Ακόμα για διαδικές του. Παύλα, πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί εσύ θέλει να γυρίσουμε στα Σεριζέικα. Δεκτών. Δεν διότι θέλω, το... αλλά, Αφού όλοι συζητάτε προ... για αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει τόση ύλη. Τι να κάνουμε. Εγώ είμαι με την άποψη που εξέφρασε, όχι την άποψη, με την εκτίμηση που έχει κάνει ο Νίκο. Ε, Χατζη Νικολάου ότι μάλλον θα πάει σε δικό του κόμμα και μάλλον θα ικανοποιηθούν και πολλοί άνθρωποι σαν τον κύριο Ζαχαριάδη ο οποίος εδώ που τα λέμε δηλαδή τώρα ο Ζαχαριάδης ήταν ένας από αυτούς που είδε τον εαυτό του πίσω από αυτό που πέταξε μια μέρα γιατί έκανε τα πάντα για να δυσαρεστήσει κάθε φορά και άλλου. ας πούμε όταν είπε ότι δεν βάλατε όλοι εγώ έβαλα λεφτά για τα μέσα ενημέρωση στα κομματικά εσείς δεν βάλατε. Έτσι, ήταν σαν να φωτογράφησε κάποιου που δεν ξέρεις τι έχουν βάλει, αν δεν έχουν βάλει, αν έχουν ή όχι. Εν πάση ο Ζαχαριάδης ήταν πολύ ευγενικός ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο, ο Τσίπρας μπορεί να είναι παρόν και είναι παρόν για τα ζητήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα... Ε, δεν μπορώ εγώ να κάνω υποδείξεις στον Αλέξη Τσίπρα. Mm. Ε, οτιδήποτε επιθυμεί να πει ο ίδιος θα, ε, θα το πει. Θα το πει. Ίδιος, Πρέπει ωραία. όμως ναι. το ΣΥΡΙΖΑ ναι. να μάθουμε να περπατάμε mm. και χωρίς να μας κρατάει μονίμως από το χέρι ο, ο, Τσί. ο Αλέξης Τσίπρας ο ή ο ίδιος ίδιος άλλο. Κασ... Τι κρατάς τώρα από αυτό. Αλήθεια, τι κρατάς. Κρατάω ότι έχει δίκιο απ' όλα. Δηλαδή κάθε φορά άντε να μιλήσει ο Τσίπρας και δεν μιλάει και να πει τι ο άνθρωπο μιλάει. Θα πάει σήμερα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, είναι βουλευτή, είναι μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αυτή είναι μια φοβερή παρέα, την έχει ψάξει ποτέ. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όχι, είναι... okay, του Έλληνε βουλευτέ που συμμετέχουν ναι, στον Ελληνικό. ο Γιώργο Παπαδδδρέων, είναι τώρα Πακογιάννη, είναι τώρα ο Αλέξη Τσίπρα. Προφανώ όπω συμβαίνει και με του ευρωβουλευτέ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εντάξει, δεν, ξέρω, δεν μπλακώνονται στο ξύλο. Έτσι. Μάλιστα από ξέρω μεταξύ του αυτοί οι τρει που ανέφερα τουλάχιστον. Έχουν και εξαιρετικέ ε, σχέσει. Ε, υπάρχει αλληλοσεβασμό. Ε, και ο Γιώργο με τον ε, Αλέξη, ο Αλέξη με τον Γιώργο, ο Παπανδρέου με τον Τσίπρα και ο Τσίπρα με τον Παπανδρέου Γενικώ από ό,τι ξέρω έχουν και πολλά πράγματα στα οποία συμφωνούν. Ναι, αλλά δεν με... το έχουν κρύψει εξάλλου. Δεν, είμαι, δεν όχι, κάνω όχι. καμία αποκάλυψη τώρα δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, κατάσταση για το πώ θα μπορούσε να ήταν ε, η, η εικόνα μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή να υπάρχουν προφανώ διαφωνίε και. Αλλά και συμπτώσεις αυτή η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κάθε φορά σε κάθε πράγμα η απόλυτη διαφωνία, έχει βλάψει κατά τη γνώμη μου τη χώρα πάρα πολύ. Στο κοινοβούλιο δεν το βλέπεις παντού. Δηλαδή, πάρα πολλά νομοσχέδια, άλλε φορέ 50%, άλλε φορέ 60% των διατάξεων, περνάνε με ψήφο πολλών κομμάτων. Ο... Και, στην... Α... και στην Ελλάδα συμβαίνει να περνάνε με ψήφο πολλών κομμάτων. Όχι νομίζω... στην Ελλάδα, λέω. Στην Ελλάδα ναι, συμβαίνει ναι, ναι, αυτό. Ναι, λέω ότι και στην Ελλάδα συμβαίνει, αλλά. Τι συμβαίνει επίσης Παίρνουν αυτά που διαφωνούν για να προβάλλουν Γιατί ο καθένας θέλει να οριοθετήσει Το δικό, να οριοθετήσει το δικό του οικόπεδο yeah, ε, Δείχνοντας που διαφωνεί Όχι που συμφωνεί What? Αντιληπτώ σε ένα βαθμό Τώρα επειδή είπες για το κόμμα Κασελάκη Και την αναφορά του Νίκου Είναι μια από τις βασικές τρει εισηγήσεις η Ποιο? μία εισήγηση είναι να είσαι υποψήφιο, η άλλη είναι άστα θα παράτα θα πήγαινε στο Μαϊάμι. Η τρίτη εισήγηση είναι φτιάξε κόμμα, θα σκίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι το μετράει πάρα πολύ. Σου είπα και το λόγο πριν. Καταρχήν, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, εάν είναι οι χίλιε μέρε που είπαμε τσατάκι σωστέ, θα μείνει τρία χρόνια στον πάγο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, οι βουλευτέ που μέχρι προχθέ λέγανε στου βουλευτέ που φύγανε ας πούμε, και πήγαν στην Νέα Αριστερά. Ότι έχετε υπογράψει ένα χαρτί που λέει ότι η έδρα νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σηκωθούν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στο κόμμα Κασελάκι. Καλά, αυτό το χαρτί το θα σκίσει ήδη τώρα. Λέω, θα θα του το τρίβουν στα μούτρα όμω. Δεν θα το λένε, yeah. αλλά ποιο το τηρεί, έτσι. Επίση, να θυμίσω ότι κάποιοι εξ αυτών λέγανε ότι εμεί εκλεγήκαμε με τον Να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή ε, βάλαμε και την Έλενα Κρήτα και έρθουμε. Και η Έλενα, η αγαπητή συνάρψη κυρία Κρήτα και ο Βαγγέλλο, ο Αποστολάξη για παράδειγμα, ο Νάβαρχο. Είναι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο επικρατεία. Δεν έχουν πάει σταυρό προσωπικό. Είναι με το ψηφοδέλτιο επικρατεία, ξαναλέω. Και είναι επιλογέ του Αλέξη Τσίπρα. Αν ο Αλέξη Τσίπρα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα φύγουν. Δεν ξέρω. Λέω, τι θα μερικά, κάνω. λέω μερικά πράγματα Δεν... τα οποία είναι, πώς να πω τώρα, είναι κοινή συζήτηση Νομίζω στα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είναι πολύ πρόωρη κατά την γνώμη Ο βασικό διεκδικητή αυτή τη στιγμή τη αρχηγία του. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης Και σίγουρος για αυτό που Λέω, αυτή τη στιγμή, γιατί από τη στιγμή που συγκρούστηκε με τον κασελάκι. Και φάνηκε τι είναι. Ακου τη λέει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πάρε τη φωνή του. Βάλε τι λέει ο κύριο Γκλέτσο. Αγόρι μου βάλετε βασικό Βάλε τι λέει ο κύριο Γκλέσο. Ο βασικό υποψήφιο. Αυτό ναι. Και έξω είπατε, είμαι παρών, δηλώνω παρών. Θα είστε υποψήφιο. Ναι. Εάν η σύντροφή μου ε, και η βάση το, το θέλει, θα μπορώ να, να ανταποκριθώ και σε αυτό το, το, το εγχείρημα του να είμαι ο, αρχηγός, ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι, λοιπόν. κύριος Πολάκης... Αν είναι ο κύριος Πολάκης θα υπηρετήσω πιστός, αφού λέει, πιστός αριστερός. Πο, πο, πο, το πιλάτης. Έχεις καμία αντίρρηση, ότι αυτός είναι ο στο υποψήφιος. Λοιπόν, άρα, Γκλέτσο for president Τώρα, No. Να πω δύο πραγματάκια πολύ πολιτικά. Ξέρω ότι θα στενοχωρηθούν κάποιοι και στο ΣΥΡΣΑ. Τι να κάνουμε, παιδιά, η δουλειά σα η δουλειά μα. Ο Απόστολος Γκλέτσο, ο οποίο ήταν πολύ αγαπητό και εξελέγει και επανεξελέγει, Δήμαρχο τη Λίδα και λοιπά. Φυσικά, και, λοιπά. Ναι, ναι. Ε, δηλαδή, και είναι και αγαπητό πρόσωπο και γενικά έχει έναν τρόπο να αγωητεύει. Όμω πολιτικά, εγώ οφείλω να επισημάνω κάτι. Είχε πει ότι θα απαραιτηθεί, νομίζω ότι παραιτήθηκε κιόλα. Όταν ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία και τα κτλ., ήταν μια από τι πιο εμβληματικέ. Για να πούμε και τη λέξη Αϊκόνικ, σωστά. σωστά. Έτσι, μια από τι πιο εμβληματικέ στιγμές τη κυβερνητική θητείας του Αλέξη Τσιπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνών. Από την άλλη, επειδή είπαμε και για τον Πολάκη, να θυμίσω ότι ήταν δύο-τρει βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ενστάσει για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο ένα ήταν ο Παυλής, ο κύριος Πολάκης, και ε, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν η Νίνια Κασιμάτη, η οποία είναι της βασικές υποστηρίφησης του ε, Κασελάκη. Κρατήστε τα όλα αυτά για να δείτε πόσο ετερόκλητο μοιάζει το όλο σκηνικό. Και πρέπει να είναι ετερόκλητο το σκηνικό στα κόμματα, δεν πρέπει τα κόμματα να έχουν ε, ε, θέσεις για τα πάντα. Δεν πρέπει να δεσμεύουν του ανθρώπου που τα ακολουθούν με όποιον τρόπο ή που είναι και βουλευτέ του, του σε ζητήματα συνείδησης. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ελευθερία, αυτό, γιατί ο ρόλο των κομμάτων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δημοκρατία. Έχουμε μια δημοκρατία κομμάτων. Δεν έχουμε μια δημοκρατία. Δηλαδή, τα κόμματα διαδικασιών. είναι οι εκτρόνε τη δημοκρατία και είναι και αυτά που χαρακτηρίζουν και την ποιότητα τη δημοκρατία. Και γι' αυτό <χάξε> και γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατία μα δεν λειτουργεί σωστά. Και ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί σωστά είναι ότι αν αφήσω τα μικρά κόμματα τα οποία είναι προσωπικά, αρχηγικά και κάποια από αυτά χωρίς να ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια του αρχηγού και των υπολείπων αλλά του αρχηγού που είναι το βασικό γιατί είναι αρχηγικά ή αρχηγείς μικρά κόμματα τώρα έχουμε κρίση στα μεγάλα κόμματα ναι. Έχουμε τρία κόμματα που και τα τρία με, με τον τρόπο τους των υπογραφών που συγκέντρωσαν υποψήφια είναι σοκαριστικό έτσι Μιλάω για μεγάλους αριθμούς υπογραφών Ενώ χρειαζόταν 5.000 ο... No. ο Ανδρουλάκης πήγε παρακάτω 25 Ο Κατρίνης 14 Μιλάω τώρα για no. χιλιάδες υπογραφών έτσι ε, Κάτι λέει αυτό Κάτι λέει ότι λέει. το Πασόκ παραμένει ένα κόμμα Το οποίο κάνει τη δουλειά του ως κόμμα Αυτό λέει Γιατί και στις εκλογές για τον πρόεδρο Η πρόβλεψη την είχε κάνει και σε σένα στο... Στην τηλεοπτική σου εκπομπή. Ο Σκανδαλίδης δηλαδή, που είπε ότι θα ψηφίσουν πάνω από 300.000 Ναι, και ο Πέτρος Ευθυμίου την ίδια ακτήμεση έκανε Και του επικαλείσα το Σκανδαλί Και εγώ προσθέτω και τον uh, Πέτρο, τον κύριο Ευθυμίου Πάλιος συνάλφος και αυτός έξω και οικειότητα ε, Ακριβώς γιατί είναι αυτό που λέμε πολύ πύρι Και δεν πέφτουν και έξω οι... <ΣΣ2> Χάρη στα ναι, αλλά... στοιχήματα μαζί τους δηλαδή Ναι, βλέπεις όμως ότι <ΣΣ2> ναι. ενώ το Πασόκ μαζεύει για την εκλογή του Προέδρου ο Γιώργος Παπανδρέου μάζεψε ένα εκατομμύριο και θυμάμαι ακόμη τώρα... Ως μόνος υποψήφιος. Ως μοναδικός υποψήφιος. Θυμάμαι ακόμη τώρα, τώρα τον Γιάννη Μαυρή, έναν από τους καλύτερους δημοσκόπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, που έκανε την εκτίμηση ότι φαίνεται ότι θα πάνε στις εκλογές. Ήταν η πρώτη φορά που θα εκλεγόταν πρόεδρος... Κόμματος με απευθεία ψήφο. Από Έχω μεγάλε αντιρρήσει γι' αυτό, αλλά ο Κώστα θέλει να πάμε στο διάλειμμα. Άλλο. Θα σου πω και. Ποιος... Για το διάλειμμα είσαι αντίρρηση. Ναι, ναι. όχι, όχι. Με τον Κώστα είσαι αντιρρήσεις Για το θέμα τη ψηφοφορία από τη βάση. Ε, άλλο, ένα, άλλο, δεν λέμε ένα, γι' αυτό. Ένα μικρόβιο... Λέμε όμω ότι πρόβλεψε ο Μαυρί mm. τότε mm. ότι πάμε για εκατομμύριο και. Mm. πήγαν ένα εκατομμύριο και. Και τώρα πάλι θα πάνε πάνω από 300.000 όταν στο ΣΥΡΙΖΑ η εκλογή Προέδρου, αν δεν είναι υποψήφιο ο Κασελάκη, αν δεν είναι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει με ένα πολύ πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Που θα πάνε. Πράγμα... Αυτό κάτι λέει επίση. Ναι, ναι, που θα δείξει και μια αρνητική εικόνα για την κατάσταση. Μετά, μετά τι διαφημίσεις βέβαια θα μου πει ότι θα τηρήσω. Αφού εγώ σου πω ότι τα public υποδέχονται του δικαιούχου των vouchers βιβλίων, ΔΥΠΑ γιατί τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό, Αν είσαι δικαιούχο, μπορεί να εξαργυρώσεις τα voucher των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public plus home σε όλη την Ελλάδα. Ανακαλύψω χιλιάδε ελληνικά μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλία, λογοτεχνία, νομφίξεων, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία. Απολεύσε επιπλέον έκδοση 10%, που αλλού στα καταστήματα public και public plus home. 59 χρονών γίνεται σήμερα. Σα, σήμερα Και στο μακρύ 1965 να τα λέμε κι αυτά. Τι γλυκά τραγουδιά όμω. Ναι, στα Έτσι γλυκά το είπε και ο Χατζηδάκη. Χατζηδάκη και γλυκά μαζί. Όλα. Ναι, μίλαγε χθε τον Νικολάο στον Αντένα και γλυκά γλυκά είπε στου ελεύθερου επαγγελματίε. Μου είπε ένα, του λέει, Τι γίνεται, Πώ πάει, Έχει δουλειέ. Δουλεύουμε να πληρώσουμε το μυτσοτάκι Αυτά που μας έχωσε Και εννοούσε αυτό ακριβώς που θα ακούσετε τώρα Από το Χατζητάκη που θα τους το του χρόνου Με την παρέμβαση που κάναμε Φέραμε τους ελεύθερους επαγγελματίες Ελαφρώς πάνω από το μέσο μισθωτό Από πλευράς φορολογίας Τα τεκμήρια είναι κάτι που μας απασχολεί Και να ξέρετε ότι γενικότερα Εκείνο που μπαίνει μέσα στο φορολογικό μας σύστημα ολοένα και περισσότερο είναι οι νέες τεχνολογίες. Ε, η, η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις, οι διασταυρώσει, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όσο περισσότερο προχωρούμε, τόσο θα, το σύστημα θα γίνεται πιο δίκαιο και πιο διαφανές. Και αυτό προφανώς αφορά και τα τεκμήρια. Στην οφού, παρούσα... Υπάρχει, υπάρχει όντω επομένω θέμα για την δε, επανεξέταση όχι, ό, όχι για το 2025. Τίποτε για το 2025 υπάρχει μόνο. Πόση ωραία έχουμε, Τρίχε, Κατσαρέ. Τελειώσαμε. Ναι. Έτσι, αφού το, το έβαλε ο Χατζηδάκη, δεν μένει παρά ο όμορφο διάλογο με τον οποίο έκλεισε η καριέρα του κυρίου Κασελάκη στο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κανεί δεν ξέρει τι θα συμβεί πλέον εκεί. Θε να το ακούσει, δεν ξέρει, ή δεν θε. Δεν για είμαι έχουμε... σίγουρο, αλλά είμαι σίγουρο ότι θέλει εσύ. Οπότε... κλείσε τα φιά σου. Βάρατο. Τι είναι αυτό που συνοχλεί, είναι το δίθεν lifestyle είναι ένας νέος, ο ξένος, το Αμερικανάκι, ο γκέι, αυτός που δεν μας μοιάζει, αυτός που δεν έχει υπεργαμηνές αριστωροσύνης, αυτός που εργάζεται στην Goldman Sachs. Αυτά λοιπόν, να ευχηθούμε καλημέρα, <laughs> πάντα έχει σοκαριστεί ο Γιώργο. Όχι, ε, δεν σοκάρομαι. Έλα ρε που δεν σοκάριστε. Αλίμονο. Όλοι σοκαριζόμαστε κάποια στιγμή. Αλίμονο. Απλώ θέλω να πω ότι ε, πολλέ φορέ λένε ότι η ποιότητα μια σχέση, ενό γάμου ή μια φιλία χαρακτηρίζεται από τη στιγμή του χωρισμού. Αυτό. Μόνο ε, αυτό θέλω να πω. Δεν ναι, ξέρω. Ναι, Βαρύ είναι αυτό. Τίποτα άλλο. μόνο χωρισμοί είναι δύσκολο μόνο. πράγμα. Έπεσε το τελευταίο. Αντεγιάδε. Συνέχεια αύριο το πρωί στι 8. Ακολουθεί ο Νίκο το Δημήτρη, το Δημήτρη Καρδιάς Καρδιά μα, το Μητροπάνω, τον ακούτε, γιατί όσοι είχαν ευκαιρία, σαν μια μοναδική βραδιά, το μακρινό 2009 στο Ρόδιο. <στοίλαια> <στοίλαια> Πώ να ξεχάσει εκείνη τη ζεμπεκιά που χορέψε τα φίλια <στοίλαια> <στοίλαια> Σε πολύ λίγο, Νίκο κοντά σα, να μετανιώνει για το παρελθόν, να δυσφορεί για το παρόν, να φοβάσει για το μέλλον. Αυτή είναι η ζωή. Ούγκο Φόσκολο. Μια τέτοια μέρα πέρα στην του. μπαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο μα τα κελιά μας είναι χωριστά σε πολιτεία μαγική γυρνάμε δεν θέλω πια να μάθω Φυζητά με φτάνει να μου χαρίσει δυο φιλιά. Με παίζει στη ρουλέτα και με με ρίχνει στο κενό Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία Πόση ιστορία γίνεται σιωπή Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο Hora me who the night I love him, and I the a dream. I got το πρέπει